Δεν έχω μένους. Είμαι αθώος. Μόνος δεν έχουν είναι αθώοι. Μόνο οι παρίες δεν έχουν τίποτα. Ο παρίες γεννήθηκε για να ξαναπεθάνει. Ο παρία δεν είναι άτομο. Είναι φαινόμενο. Είναι άκυρος. Μόνος. Άσινος. τρελό, Είδη. Ηλίθι και η θριαδε σου Καλησπέρα σας, αγαπητοί φίλοι, φίλες ακροατές, ο Παρίας είναι γεγονός και ξεκινά. Χειροκροτώ γιατί είναι η πρώτη εκπομπή για το Σωτήριο έτος 2025 και παρέα μας σήμερα έχουμε δύο αγαπητά πρόσωπα. δύο πρόσωπα θα μας βοηθήσουν να μιλήσουμε για ένα ζήτημα έτσι που μας απασχολεί το οποίο είναι και καλλιτεχνικής φύσης, έχει διάφορες προεκτάσεις. Ε, λοιπόν, να καλωσορίσουμε και να καλεσπερίσουμε τον Νίκο τον Νίκο Σκαμάγκα. Γεια σας. Και τον Αβραάμ Δημήτρη. Γεια παιδιά. Λοιπόν, πολύ ωραία. Τώρα που ακούσαμε και τις φωνές σας και κάναμε τα παρέτα ηχητικά τεστ, να πούμε ότι μα ακούτε τώρα ζωντανά στο Radio Reboot. Σήμερα είναι η τελευταία μέρα του Ιανουαρίου. Διαλέξαμε να δώσουμε σε αυτό το μήνα ε, με μια πολύ πραγματικά ζωντανή εκπομπή. Όπως ε, λέμε και άλλες φορές, την εκπομπή του Παρία να ακούτε στο ε, Radio Reboot ζωντανά τι Παρασκευές 8 με 10. Ήχω εκπομπέ εκπομπές στο Mixcloud του Radio Reboot, ε, καθώς ε, ακολουθείτε έτσι, τα social τα μετα-social, όχι ότι τα γουστάρουμε εκεί πολύ, αλλά ένας τρόπος να επικοινωνούμε διάφορα πράγματα, εργαλεία καταχρησιμοποιούμε, δεν είναι η ζωή μα. Από εκεί βλέπετε το τι θα παίξει τον επόμενο καιρό, τις επόμενες θεματικές και όλα αυτά τα χαριτωμένα. Λοιπόν, για να μην κρατήσουμε άλλο έτσι, στον πάγο ε, της Μητρόπολης ε, τους καλεσμένους, Είμαι καλεσμένους, ε, με μια προσωπική σχέση ετών ε, με τον Νίκο, το συζητώντα το πολλά χρόνια τώρα να καταφέρω να τον έχω εδώ ε, για να κάνουμε εκπομπή και φυσικά να μου φέρει και έναν άλλον άνθρωπο ώστε να, να υπάρχει μια αλφα-πολυφωνία για ένα ζήτημα. Ε, ε, είπαμε να κάνουμε μια εκπομπή ε, την οποία εντέλει την ονοματίσαμε κάπως ε, πώς είναι να κάνεις indie comics ε, στην Ελλάδα. Στο 2024-2025 και πάει λέγοντα. Το ερώτημα αυτό, έτσι έχει πολλές, όπως είπαμε, προεκτάσεις. Θα το συζητήσουμε, αλλά πάμε να ξεκινήσουμε από την αρχή-αρχή. Να σας γνωρίσω και ο κόσμος που ακούει τώρα. Α, ξέχασα να πω ότι στο site www.raderboot.gr από το οποίο μας ακούτε, υπάρχει chat ζωντανά. Να μπορείτε να μα στείλετε... Ό,τι θέλετε, μια ερώτηση, την αγάπη, το μίσο σας, γενικά να επικοινωνήσετε κάτι. Η επικοινωνία είναι το ζήτημα. Ε, και χρησιμοποιούμε κάθε μέσο για να επικοινωνήσουμε τις σκέψεις μας και τις ιδέες μας. Ωραία μέχρι τώρα. Ωραία. Λοιπόν, ε, θέλω ε, αρχικά να πω ότι χαίρομαι πάρα πολύ που είστε, μιας και έχετε ένα φορτωμένο πρόγραμμα, α, ότι αυτό είναι αλήθεια. Ε, συμμετέχετε στο... Pop Culture Festival Το οποίο γίνεται αυτό το τριήμερο Στο εκθεσιακό κεντροπεριστερίου Άρα μας ήρθατε σε Πραγματικά Από το φεστιβάλ Και μας τιμά πάρα πολύ η παρουσία σας Θα ήθελα να μου πείτε Δύο λόγια Για εσάς Να σα γνωρίσουμε λίγο καλύτερα Ποιοι είστε Τι κάνετε Και πού σας βρίσκουμε Πού βρίσκουμε πληροφορίες για εσά. Όποιος στείλει εξηγίνα. Ε, εμείς ευχαριστούμε να <laughs> ε, Ναι, εγώ είμαι ο Νίκος, κάνω κόμιξ από πάντα, δε, από πολύ μικρός. Και με βρίσκεται σε φεστιβάλ, παίρνεται τα κόμικ μου, με βρίσκεται στα social media που είπε πριν, okay. με το όνομά μου, Νίκος Καμάγκας. Ε, και δεν ξέρω, έχει πλάκα να κάνεις κόμιξ, πονάει λίγο κάποιες φορέ, αλλά έχει πλάκα. Οκ. Okay. Ε, γιατί κόμιξ? Ε, για μένα ήταν πάντα ερέθισμα. τα κόμιξ στο σπίτι. Είχαν οι δικοί μου όλα τα κλασικά γαλλικά ε, αστερίκ, λουκιλουκ και τα λοιπά. Οπότε τα αντέγραφα από μικρός. Μου λέγανε ότι τα αντιγράφω καλά και έτσι ξεκίνησε κάπως να κάνω. Ή δηλητούρησε Ήδη επιβεβαίωση ναι. και το ότι οκ, καλό. Μου μαμά μου ότι... Αυτό είναι η ίδια. Θε να μα πει κάποιου τίτλου που έχει κάνει ή μπορούν να βρουν. Είπαμε Μπορείτε να βρείτε δίσκαμιζ ενάρτη στην A σελίδα σου. Ναι, ναι. Στο Facebook, Instagram κτλ. Αλλά και με Νίκο Καμάκα θα με βγάλει. Ε, τώρα οι τίτλοι που έχω κάνει. Αυτή που βρίσκεται τώρα είναι το All World Mankies. Είναι μια ιστορία σε τρία μέρη, χωρί λόγια. Για μια μαϊμού που έχει PTSD και γυρνάει στην πόλη από όπου ξεκίνησε. Ε, και το τελευταίο, το τελευταίο είναι το Μιάμι. Είναι ένα κόμικ με δύο ιστορίε μέσα, άσχετε μεταξύ του, που κάπω συνδέονται με το φαΐ Η μία είναι μια παραλλαγή του Χαμ Τιντάμπι. Όταν είχα στείλει στο Δημήτρη, κάποιες σελίδε μου έχει πει ότι είναι food horror. Και τώρα το λέω παντού γιατί μου άρεσε σαν <χω> είδο, σαν ζάναρ. Ε, και η άλλη είναι μια πιο προσωπική ιστορία για τον παππού μου. Που αρέσει πάρα πολύ στον κόσμο Πρέπει να κλάψεις για να τους αρέσει Οκ <laughs> okay. ε, Για πες μας Δημήτρη Αυτό είναι καιρό κομμάτι για κουβέντα Μετά το τι μας αρέσει Το να κλάψεις πούμε, που λέω ο Νίκος ναι. είναι πολύ, Έχει πολύ <laughs> ενδιαφέρον ε, Συγγνώμη πες τι μου αρέσει ε, Όχι, πού σε βρίσκουμε Α ναι ε, Κι εγώ είμαι στο, στο Instagram ε, Μόνο εκεί Αβραμ ε, το όνομα ε, μπορείτε να με εντοπίσετε αν το ψάξετε έτσι δεν έχω κάτι άλλο και το Instagram και πολύ που έχω δεν είναι ότι <laughs> μου αρέσει πολύ ε, και κατά τα άλλα στα φεστιβάλ όπου πηγαίνουμε και σε κομιξάδικα που μπορείτε να βρείτε τα κόμιξ μας ε, τώρα είμαστε στο pop culture που είπες ε, κατά τα άλλα, ναι και στο, και στο δρόμο κάποιε φορέ άμα βγούμε πούμε, για κάποιο φεστιβάλ και εκεί πέρα μπορείτε να βρείτε τα κόμιξ ε, αυτά. Καναδικό σου έργο, έτσι τώρα αυτά τα... Ναι, ε, έχω βγάλει το «Άγνωστες λέξεις» που είναι μια συλλογή με μικρές ιστορίες πρόσφατα από την Τζέμα Πρες. Μια σειρά που κάνω εγώ δικιά μου μια πειραματική ανθολογία το «Stop Making Sense» που έχει πέντε τώρα και ένα από το τελευταίο που έβγαλα τώρα προχθές ουσιαστικά που λέγεται «Caramel» και είναι μια χόρορ ιστορία Αρκετά μεγάλη ας πούμε, 80 σελίδων Για μια κοπέλα που τη λένε Καραμέλα Οκ okay. ε, Ωραία, αυτά ήταν τα αρχικά έτσι να γνωριστούμε Να, να ανοίξει λίγο η κουβέντα ε, Θα ρωτήσω και εσένα γιατί κόμιξ Νομίζω και εγώ όπως, το, όπως και με τον Νίκο Μου λέγανε και μένα ότι τα ζωγραφίζω αρκετά καλά Ότι θυμίζουν το αρχικό σχέδιο αλλά εκεί που το εντοπίζω Ίσως θα είναι η γιαγιά μου που μου έπαιρνε Comic Spider-Man τότε που βγαίνα στο περίπτερα Και τότε που Ερωτεύτηκα αρχικά Modern Thomas. Times ή εκδόση καμπανά ε, Ανούμπις ήταν Ανούμπις Να, ναι, ναι. Ε, Οι ηλικίες εδώ διαλύθηκαν Φάνε <laughs> και η ηλικία μου Οκ Οκ ε, άρα, ξεκίνησε και εσύ με κάποιο έτσι, γνωστό ήρωα από ναι, ναι. ξεπατικοτούρα ή το βλέπατε και το κάνατε, Εγώ το έβλεπα και το κάνατε. Και εγώ, εγώ. Κανένα με χαρτάκι από πάνω Όχι, έτσι. Γι' αυτό κάναμε. Νομίζω ε, δεν το ξέρω. Αλλά όντω, ναι. Εγώ δεν μπορούσα να φανταστώ ότι μπορούσε να βάλει κάτι από πάνω πούμε, και να το σχεδιάσει. Ήμουνα και πολύ μικρό. Δεν ήμασταν πολύ έξυπνοι. <laughs> ναι. Αυτό σημαίνει ότι τα βιβλία ενό κομιξά ήταν. Ε, καλλιτεχνικά διαμορφωμένα ώστε να έχουν μπάμπλ σε τα βιβλία ενώ στο σχολείο ή απλά τα ζωγραφίζατε ή καθόλου Α, ε, ναι, τα ή ζωγραφιζα είχαν εικαστικές παρέμβασεις στα σχολεία ε, τα... ναι ναι σίγουρα ναι. Okay. και κάποια στιγμή έκοψε και κάποια κομμάτια γιατί τα έχω κρατήσει κάπου δεν θυμάμαι <laughs> ναι. εγώ δεν τα έχω πρέπει να έχω κάποια συγκεκριμένα σε τετράδια πιο πολύ οκ okay. Ε, γιατί ήταν τις μόδες τότε και τα γκράφτη και αυτά Άρα όλοι κάτι ζωγραφίζανε, κάτι κάνουν Στα Θρανία έπιζε κακόλου καθώς... Ναι αυτό θα έλεγα <laughs> <laughs> <laughs> Αρχαίο ε, Στα Θρανία ναι εμείς ζωγραφίζαμε πολύ Στα θρανία. και ήταν Σαν ιστοριούλα περίπου γιατί ήταν χαρακτήρε Οι οποίες επιδρούσαν μεταξύ του. <laughs> ε, απλά δεν είχε μπαλονάκι Ήταν απλά εικόνες που κάνανε διάφορα πράγματα Σαν τυχογραφία ένα πράγμα στο Θρανίο ναι, εντάξει, θα μπορούσαμε να πούμε για την ιστορία των κόμμα. Αν η τοιχογραφία ήταν η πρώτη. Ήταν μια αποτύπωση τη εποχή τώρα, μπορεί και εκατοντάδε χιλιάδε χρόνια πριν, ότι αναπαριστούσαν κάτι, ρε παιδί μου, και μπορεί να αναπαριστούσαν και πράγματα φανταστικά. Οκ. Okay, αυτοί που mm, σκαλίζανε ναι, μέσα στι σπηλιέ. Οκ. Δεν θα πούμε τώρα για τα άλλη που είχε πάνω <laughs> τα αστέρια ότι από εκεί ήρθαμε και διάφορα τέτοια του Ριτιβλη του φίλου. Ε, αλλά οκ. Okay, θα πούμε και σε λίγο κάποια πράγματα έτσι μπορεί και ιστορικά ε, ή, μου είπατε πως ε, ξεκινήσατε ε, το έχουμε να κάνουμε έτσι μια ιστορική αναδρομή ε, για τα κόμιξ αν θυμάστε ε, εντάξει, το πιο κλασικό είναι ότι ήταν όλα σκητάκια ήταν κομμάτια ιστοριών σε εφημερίδα κάτι τέτοιο να φαντάσατε mm -hmm. ναι είτε μονοσέλιδα είτε στρυπάκια ε, ρε μου έτσι ξεκίνησαν και ήταν κάτι το οποίο διασκέδαζε κυρίως του, τα μικρά παιδιά. Και στη συνέχεια μπήκε τα κόμιξ σαν κόμιξ, σαν ε, περιοδικό. Άρχισαν να υπάρχουν σε μαγαζιά και τα λοιπά. Και ήταν μια φθην, ένας στενός τρόπο διασκέδασης για τα νεαρά παιδιά. Και μάλλον κυρίως για αγόρια. για ενήλικες που χρησιμοποιήθηκαν τα Tijuana Bibles. Ναι. Ήταν και πιο ερωτικά κόμιξ. Ναι που είχαν, ας πούμε, χαρακτήρες πολύ γνωστούς, γνωστού Look, Asterix, και είχαν μία πιο δρόμικη εκδοχή τους. Ναι, ναι. Οκ, okay. δεν το γνωρίζω αυτό. Ε, ήταν και καλά πιο underground, σπίτι, χέρι με mm. χέρι δίνονταν αυτά. Ούτε καν σε πολύ, Ναι, ναι. ναι. Ε, και αυτά από ποια δεκαετία και μετά, έτσι, υπήρξε έκρηξη. Νομίζω το 50 πρέπει να ήταν, ε. Τα Τιχουάνα, ναι, ήταν ε, κάπου εκεί, 50-60. Ναι. Ε, στα κόμιξ, γενικότερα από τέτοια. Ε, και μετά, από ε, πότε έγινε η έκρηξη, Θεωρήθηκε αυτό βιομηχανία των κόμιξ, σιγά-σιγά. Ε, αυτό στην Αμερική, κατά κύριο λόγο. Ε, τώρα, η χρυσή εποχή, πότε. Παίζναν ε, το... Σούπερμαν, ναι, Batman, εκεί, 30. Εκεί του 30, που ήταν κάπω και. ανέβηκαν πολύ και μετά το πόλεμο, φυσικά που ήταν και μέσω προπαγάνδας ναι, αρκετά. Ναι, ναι. Ήταν κάπως σαν ανάγκη και όλος του κόσμου να διαβάσει κάτι για να Υπήρχαν πολλές ιστορίες, π.χ. σίγουρα αντικομμουνιστικές, ότι ναι, ναι. βαράγανε Ρώσους ε, σι, σίγουρα. Κινέζους. Και, και ο Σούπερμαν ήταν πολύ... Ας πούμε, στα, στα πολεμικά αεροπλάνα υπήρχε το σήμα του Σούπερμαν, κάνουν κα. Okay. Κάνες τόσο ναι. διάσημο. Μπομβαρδίζουμε Σοβαρά όχι <laughs> Με τίποτα ψέματα Οκ ε, okay. Και εντάξει Από τότε καταλαβαίνουμε ότι Κοντεύουμε στα 100 χρόνια από, αυτούς, από τη δημιουργία αυτών των διάσημων ηρώων Για τους οποίους Θα πούμε και πιο μετά Πώς πλέον μετά από τόσα χρόνια Τα κόμιξ έχουν γίνει βάση Και για άλλες βιομηχανίες Για τη βιομηχανία του θεάματος Που είναι από τι πιο δυνατές παγκοσμίω. Θα το σχολιάσουμε και αυτά. Ε, αλλά πείτε μου εσείς, είχατε κάποιον αγαπημένο από τους... Γιατί, ρε παιδί μου, αν ρωτήσει κάποιον, έχετε σίγουρα κάποιον φίλο που δεν, είναι, δεν σκαμπάζει από κόμιξ, ρε παιδί μου. Λέει, δεν έχω διαβάσει ποτέ, δεν ξέρω αυτά με τις σούπερ ήρωες πιου πιου και τέτοια. Δεν καταλαβαίνω τι γίνεται. Ε, όταν ακούς κόμιξ, τι σου έρχεται στο μυαλό. Ε... Εννοώ σου έρχεται κάποιος σούπερ yeah. Για μένα όχι, γιατί είναι αυτό που είπα πριν, ότι κάπω τα πρώτα μου κόμικς ήταν Αστερίξ, οπότε ίσως ο πρώτος χαρακτήρας ήταν Αστερίξ που έρχεται στο μυαλό μου. Okay. Ε, δηλαδή, για μένα πήγε κάπως αντίστροφα το να ξεκίνησω να διαβάζω σούπερ χείρο κόμικς. Ήτανε ότι πρώτα διάβαζα τα κλασικά αυτά τα γαλλικά που είπα. Μετά έπαισαν στα χέρια μου underground, αμερικάνικα, ένα τεύχος Freak Brothers, το οποίο ήμουνα κάπου στο γυμνάσιο και το διάβαζα και έλεγα «Κοίτα, αυτό έχει σεξ και ένα Δεν ήξερα τίποτα από τα δύο. <laughs> ε, και μετά από, απέκτησα ίντερνετ στο σπίτι μου και έτσι διάβαζα ότι έπρεπε στα χέρια μου και να διαβάζω και «Σουπερ Δηλαδή πήγε κάπω αντίστροφα ε, για μένα. Και διάβαζα πολύ συγκεκριμένα πράγματα. Αν να μ' ο σχεδιαστής ή ο συνεργογράφος ή... Πρέπει να, να, να με νοιάζει πάρα πολύ να δω τι θα πω γίνει, όχι χαρακτήρας, για να, okay. για να διαβάσω και τα υπόλοιπα. Εγώ το Spider-Man αγαπούσα πάρα πολύ. Ε, ήταν αυτό το, και η πρώτη μου επαφή με τα comics και το χαιρόμουν πάρα πολύ κάθε εβδομάδα, δηλαδή περίμενα πότε θα βγει το επόμενο τεύχος. Ε, ωστόσο μετά άρχισαν να γίνονται πολύ περίπλοκα με τα πολυσύμπαντα και μπαίνανε νέοι Spider-Man, νέοι χαρακτήρες και ήταν πολύ δύσκολο να το ακολουθήσεις. Δεν ήξερε δηλαδή πού ξεκινάει μια ιστορία και πού τελειώνει. Ήταν πολύ, πολύ δύσκολο. Ε, μετά όμω, νομίζω ότι πολύ μεγάλη πυρο ήταν και ο Αρκά. Δηλαδή κάπου εκεί στο γυμνάσιο που είδα τον Αρκά και ήταν και κάπω απαγορευμένο που ήταν για πιο μεγάλα παιδιά. Mm. Ε, το, το απολάμβανα πολύ, μου άρεσε πολύ ανάδοση ο Αρκά. Δηλαδή θυμάμαι τον Κόκορα ε, μου άρεσε πάρα πολύ ο Κόκορα. Τον παλιό, τον Ορθόδοξο Τον Αρκά. <laughs> όχι ναι, τώρα ναι. αυτά που τώρα, ξέρουμε. Ε, Με ένα γιατί ναι, αυτό, το το καστράτο. Ναι, ναι. Mm. Ναι, σημαντικό και γενικότερα υπήρξε κόσμος από το 9 που μάθαινε πολλούς καινούριου και υπήρχαν τότε και οι πολύ παλιά γενιά κομιξάδων όλοι πειραματιστήκανε μέσω των εφημερίδων και των mm. ενθέτων που βγαίναν από εκεί. Πώς παιδιώς, ήταν καλές κινήσεις τουλάχιστον βέβαια το κατά πόσο δεν έχουμε κάποιον εδώ από αυτού που είναι και μεγάλη ηλικία περισσότεροι να μα πούνε πώ λειτουργήσε και αν μπορούσαν τελικά να ζήσουν από αυτό, γιατί οι άνθρωποι προσπαθούσαν γι' αυτό. Μεγάλες κουβέντε θα πούμε και άλλα πράγματα στη συνέχεια ε, πάντως γι' αυτό που είπες πριν για όλα αυτά τα κόμιξ με τα πολυσύμπαντα και αυτά μετά τη, από το 90 και μετά που ξεκίνησε ο κάθε χαρακτήρας να έχει δικό του κόμιξ και να συμπλέει και να έχει με αυτό και από το 2000 αυτό άνοιξε κι άλλο, γιατί ο καθένα σε ένα άλλο σύμπαν είναι κάποιο άλλο. και ναι. γενικότερα βλέπουμε και την τάση τον κόμιξ να αντιγράφει καινούργια επιστημονικά θεωρήματα και σκέψεις ότι, οκ, okay, τελικά ζούμε σε ένα multiverse, Ο καταπληκτικό, φέρτε να το βάλουμε σε ένα <laughs> κόμιξ, θα δείτε <laughs> ότι ναι, ναι. που θα πουλήσει. Και τα κόμιξ είναι πάντα εκεί να, να αντιγράψουν και κομμάτια από την καθημερινότητα, έτσι κι αλλιώς, υπάρξει, δεν υπάρχει, πάντα κάτι αντιγράφεις με έναν ωραίο διαφορετικό τρόπο. Ε, λοιπόν, Α πούμε και αυτό, α μου πείτε και αυτό, αφού είπαμε και για τα πολύ σύμπαντα και για όλα αυτά, γιατί πλέον, π.χ., ακούμε κάποιον, όταν ακούνε περισσότεροι κόμμικ, λέει Α, ναι, αυτοί που βγήκε η ταινία του πέρυσι. Δηλαδή, πλέον τα reference του κόσμου ε, έχουν ξεπεράσει το. το OK, θα πάρω ένα περιοδικό. Σου λέει Ποιο περιοδικό, έχει βγάλει τρει ταινίε ο Θόριο ο, ο οποιοδήποτε. Τέλειω, εντάξει, θα δούμε αυτέ, τώρα τι χρειάζεται να παίρνουμε τα περιοδικά κι αυτά. Ε, εσείς τι πιστεύετε ότι ενώνει τα κόμιξ με τις ταινίες Και το σινεμά γενικότερα Το σινεμά Ας το πιάσουμε σιγά σιγά ε, Το κέρδο φαντάζομαι <laughs> Δηλαδή δεν είναι τα περισσότερα Ειδικά αυτά που βγαίνουν τώρα Δεν είναι έργα αγάπης Δεν έχει δοθεί δηλαδή Η απαραίτητη φροντίδα για να γίνει ένα όμορφο έργο Είναι πιο πολύ... Να βγάλουμε το επόμενο, να προλάβουμε αυτή τη χρονιά να βγάλουμε τόσα και μετά να βγάλουμε άλλα τόσα. Δηλαδή υπάρχει ένα πλάνο δεκαετιών για το πώς θα πάνε οι ταινίες και τι θα, τι θα βγει. Ε, οπότε δεν νομίζω ότι το κάνουν για να ανοίξουν μια πόρτα σε νέους αναγνώστες για τα κόμιξ. Ούτε λειτουργεί ακριβώ έτσι απαραίτητα. Αλλά γίνεται πιο πολύ για να, για να μπει στη σειρά η επόμενη ταινία. Εγώ έτσι το βλέπω. Βέβαια, υπάρχουν και κάποιε οι που είναι καλέ. Α πούμε το Spider-Man του Rhyme, το πρώτο. Βασικά, όλη τριλογία. Ακόμα τη θεωρώ πολύ ωραία ταινία. Πολύ, ναι. πολύ καλή. Αλλά έχουν άλλο προσανατολισμό, νομίζω. Δεν είναι για την αγάπη στα κόμιξ. Ναι. Η διαφορά, πιστεύουν ότι όταν το βλέπει, καταλαβαίνει ότι είναι μια ταινία του Rhyme. Ναι, ναι. Τώρα. έχει ταυτότητα. Δεν καταλαβαίνει ότι μια ταινία είναι ενό χει και, και εμένα δηλαδή αυτό με απομακρύνει. Γιατί και στα κόμιξ τα διάβαζα γιατί ήθελα να δω το σχέδιο του συγκεκριμένου σχεδιαστή ή το σενάριο του συγκεκριμένου σεναριογράφου. Τώρα το είναι απλά ένα επεισόδιο τηλεοπτικό. Δεν έχει, κα... Δεν έχει κάποιο χαρακτήρα. Ε... Ναι, έχουν φτάσει σε επίπεδο που η αισθητική είναι η αισθητική της Disney, της Marvel, όλο αυτό. Mm. Τι έχει φτάσει ένα επίπεδο ότι είναι προϊόν καθαρά χωρίς καμία έτσι, τις προσωπικές πινέλιες που έβαζε ο, ο κάθε... όπως και είχε τα πρώτα X-Men ταινίες οι οποίες για κάποιους ήταν αρκετά πετυχημένες τουλάχιστον ότι ok και ναι. μετά άρχισαν να αυτήνουν. Σίγουρα υπάρχουν διαφωνίες αλλά... Ε, το θέμα είναι ότι είναι κάτι πετυχημένο ανα τα χρόνια τα comics και σου λέω ότι εδώ πιάσαμε τα λεφτά μα. Γιατί Έχουμε και νοσταλγούς και τις νέες γενιές που είναι κατανάλωτες, τα μικρά παιδιά, να πάμε να δούμε. Άρα, έχουμε κόσμο από πίσω. Έτσι κι αλλιώς, πριν από τέσσερα χρόνια βγήκε και το, το Endgame, είναι το δεύτερο πιο εμπορικό ταινία σε ναι. στινέμα, νομίζω. Ναι, ναι, πες ναι. Δεύτερο, πρώτο, δεν ξέρω. Και Μη, μπορεί να είναι και πρώτο, να βγάλει τα περισσότερα λεφτά σε σχέση πάντα με αυτά που έδωσε για να βγει ταινία. Αλλά κάπω συνδέεται ίσω και με σύμπαν, τα παράλληλα σύμπαντα. Κατάλαβαν ότι αυτή ναι, η πηγή ναι, ναι, ναι. δεν στερεύει ποτέ. <laughs> ότι πάντα θα υπάρχει ένα uh, που θα έρθει από ένα παράλληλο σύμπαν, ξέρω <laughs> Και σε κάποιο παράλληλο σύμπαν έχουν πάει άπατε ταινίε. <laughs> ναι, ναι, ναι. Οκ. <laughs> okay. ε, θα μου πείτε αγαπημένου, ε, κάποιου ε, οι οποίοι προσπάθησατε να αντιγράψετε ε, σε σκητσογράφου, του λέμε. Ναι, ναι, σχεδιαστές ναι. κόμιξ. Σχεδιαστές κόμιξ, ναι. Βασικά νομίζω είναι η διαφορά ότι υπάρχει ο σχεδιαστής ο οποίος ακολουθεί το σενάριο και κάνει απλά το μολύβι και το μελάνι και υπάρχει ο άλλος, ο δημιουργός ας πούμε ε, ο τορ δεν ξέρω, ο... ξέρω ο... καλύτερα καλύτερα γαλύτερα ο τέα, ο, τέα. Ο, τέα, ο οποίος ε, το ελέγχει, ελέγχει τα πάντα δηλαδή, θα κάνει και το σενάριο και το σχέδιο και το, mm. το μολύβι, το μελάνικ κτλ Εντάξει, μπορεί να σάρρωσες και τα δύο, δεν σημαίνει ότι πρέπει okay. από μία πλευρά. Εμένα αγαπημένος μου είναι ο Ντάινερ Κλάους, που προσπαθούσε για πολύ καιρό πούμε, να την γράψω και το στυλ. Ε, αυτό που λέγαμε πριν με τον Ντάρικ Ρόμπερτσον από το Transmetropolitan, Τσάρλς Μπέρντς, που έκανε τη μαύρη Τρύπα το πιο γνωστό του. Και νομίζω... Ναι, νομίζω αυτοί, αυτοί. Μην το επεκτείνω πολύ. Θα Μετά, μπορούσε... μετά κάνεις μια λίστα, ας Βάσκαν, πούμε, ναι. με όλους τους ανθρώπους. Το το έχω στο κινητό μου. Οι <laughs> <και laughs> σχεδιαστές θέλουν να τσκάρουν. Ε, ναι, εγώ πιστεύω ότι από τους πρώτους που ανταγραφα ήταν οι σχεδιαστές του MAD του Αμερικάνικου Περιοδικού. Ειδικά ο Will Elder είναι ένα σχεδιαστής ο οποίο έχει πάρα πολλές λεπτομέρειε στο background πολλές τις εκφράσεις, είχα αιμονή μαζί του. Ε, τώρα μετά, σίγουρα και εμένα μου αρέσει πάρα πολύ ο Κλόουζ και ο Μπέρνς, ο αλλά θα έβαλα για σχομένους μου τον Σαμ Κίθ. Είναι, ο Σαμ Κίθ είχε κάνει και μείνη στην κόμικ, Γούλβερίν κτλ. Α, είναι και ο πρώτος είδεστος του Σάντμαν. Ναι, και, αλλά έχει κάνει και δικά του. Τα δικά του μου αρέσουν όταν γράφει ο ίδιο τι ιστορίε μου αρέσουν πάρα πολύ. Και το Max δεν έχει. Ναι, μπράβο. βασικά το Μάξ είναι το πιο γνωστό το... που έκανε ναι, στα 90 που είχε γίνει Απ και ανέκδοση μετά. Ναι, ναι. Πολύ ωραία. Ε, ναι. Και είναι, οι ιστορίε του είναι πάρα πολύ ψυχαδελilγικέ. Δε δεν καταλήγουν σχεδόν. Ε, τι κάτι πάρα πολύ πριν, αλλά τον λατρεύω. Ε, και μετά μου αρέσουν και αρκετοί Γάλλοι όπω ο. Βασικά δεν είναι Γάλλο. Νομίζω είναι Σουηδό. Ε, Σίγουρα θα πω λάθος το όνομά του. Είναι Φρασουά Σκέτεν ή Σουίτεν, ένα από τα δύο. Ε, έχει κάνει μια σειρά με Σου, κόμικ. Σουίτε, Σουίτεν. Νομίζω, ναι. Επειδή, ναι. νομίζω επειδή, επειδή είναι ε, Ελβετός προφέρεται Σκέτεν. Νομίζω. Αλήθεια, ναι. Okay. Εντάξει και αυτοί θα δυσκολεύονταν να προφέρουν τα δικά μας ονόματα. Ναι, σίγουρα. Ο οποίο έχει, έχει κάνει με έναν άλλον σενάριογράφο, τον Πέτερ, μια σειρά από κόμικ που λέγεται Lessit Obscurity, περίεργη πόλη. Κάποια από αυτά τα έβγαζε και η Βαβέλ, και είναι κάθε ιστορία και ένα περίεργο συμβάν, α πούμε, ψιχεδελικό καυγικό σε μια steampunk πόλη σε ένα παράλληλο σύμπαν. Και ο Τόμα Σότ μου αρέσει πάρα πολύ. Και θα Και <συγνώ> <συγνώ> Εμένα μου αρέσουν οι ίδιοι. Νόμιζα θα μπει και τον Σέγκεβιτ. Αν Ανάκη ο Σέγκεβιτς μου αρέσει πολύ okay. Εντάξει Σίγουρα υπάρχουν πάρα πολλοί Όσο και να ψάξουμε υπάρχουν οι τύποι που μα έχουν μεταφέρει τη φαντασία τους Και έχουμε καραγουστάρει Για εμάς που μάθαμε Το Μοέμπιους από το Μαέμπιους Παχατορίδη των Αμάν Δηλαδή μετά από αυτό βρήκαμε ότι Θέλανε να κοροϊδέψουν κάποιον ε, ε, Όλα τα ακούγαμε Απλά δυο-τρία ξένα ονόματα Για τον κόσμο που ξέρει και Ακούει που μπορεί να ψάξει, προφανώς θα δει ο καθένας έχει δικό του χαρακτήρα, δικές του ιστορίες και τις περισσότερες φορές είναι και, δεν, ξέρω, δεν θυμάμαι πώς το είπατε, είναι και ο σκηνοθέτης ε, ο οποίος ενορχιστρώνει όλο το, ναι, ναι, ναι. το... Δεν έχει απλά ένα κομμάτι. Ε, αληθεύει ότι το πιο δύσκολο είναι το, τα χρώματα. Για μένα That's... είναι το πιο βαρυτό βασικά. Okay. Εμένα μου Γιατί <laughs> γιατί πιο δύσκολο για ποιο λόγο <συγχ> τι ότι πολλοί δεν μπορούν να βρουν με τίποτα τις κατά... το καλύτερο αποτέλεσμα στους συνδυασμού των χρωμάτων εντάξει δεν... <συγχ> δεν ξέρω εμένα δεν μου φαίνεται τόσο ε, okay. εγώ δεν, δεν είναι τι δύσκολεύομαι να επιλέξω τα χρώματα βασικά μου αρέσει να φτιάχνω ας πούμε την παλέτα στο φώτα σου για να το χρωματίσω βαριέμαι να κάτσω να το χρωματίσω είναι το, το φώτο σου που βαριέμαι. Νομίζω λοιπόν, το πιο δύσκολο είναι η αφήγηση. Πώς θα κάνεις το storyboard. Mm. Πώς θα στήσεις η σελίδα της σελίδας. Στην ουσία, πώς θα μπουν τα καρέ με γέσχε τι θα περιέχουν. Αυτό είναι το πιο... Δεν τυχαίω ότι τα storyboard ήταν και το πιο σημαντικό κομμάτι από την έκρηξη του Hollywood το 50 και το 60. Οι πιο γνωσοί σκηνοθέτε τύπου Hitchcock δεν φτιάχνε ταινίες χωρίς storyboard. Κάθε καρέ τη ταινίας, κάθε κάδρο ήταν από storyboard. Άρα υπήρξε κόσμος που δούλεψε και στα κάτεργα τότε του, του Hollywood <χι> για αυτά. Και το storyboard ουσιαστικά είναι πώ θα πει την ιστορία, τι θα δείξει. Και ναι, πραγματικά αυτό είναι, είναι η ουσία ουσιαστικά. Είναι και το πιο σημαντικό νομίζω στα comics Πώ θα το αποδώσει, Ναι, παίρνει την απόφαση του πώ θα είναι από εδώ και πέρα. Πονοκεφαγιάζει αυτό η αλήθεια. Αυτό είναι το πιο χρονοβόρο νομίζω κιόλα. Ναι. λες πότε θα ξεκινήσω να σχεδιάζω επιτέλου. Ναι, ναι. Ωραία, ξέρετε τι. Έχει περάσει το πρώτο μισάωράκι Λέω να πούμε, να σας ρωτήσω και άλλη μια ερώτηση Και στη συνέχεια να πάμε στα, στα πιο, σε μεγαλύτερα μονοπάτια της σημερινής θεματικής Σας έχουμε γνωρίσει λίγο, έχουμε δει τα αγαπημένα σας κομμάτια Έχουμε ακούσει δύο λόγια παραπάνω ε, Πάμε σε μια ερώτηση που είναι έτσι λίγο, θέλει λίγο να τη δουλέψουμε ε, Η ερώτηση είναι ποια είναι η θέση πλέον των κόμικ στον χώρο του θεάματος και αυτό το ρωτάω ως πλέον, ξέρεις, ακούς, είναι βασισμένες πόσες, όπως πάμε και πριν, εμπορικές ταινίε, πολύ εμπορικές ταινίε και πλέον έχουν και επίδραση τρομερή στην κοινωνία και μην ξεχνάμε ότι αυτές οι, οι πρώτες εταιρίες κόμιξ, οι οποίες είναι και οι πιο γνωστές, αυτό το δίπολο τουλάχιστον είναι το πιο γνωστό, η DC και η Marvel, η Marvel και τη Σιμή Τζακοθήτε, ε, πλέον είναι αυτές τις μεγαλύτερες ε, στον πλανήτη έτσι, άρα ε, ποια είναι η θέση των κόμιξ πιστεύω ότι για αυτές τις εταιρείε γενικά... Γενικά, έχουν έχουν την... είναι είναι η ένατη οτι υπαρχουν εταιρίες που εχουν τέχνης, συχνά το αναφέρω είναι ναι είναι, είναι, μια πολυ, είναι διαφορετική τέχνη δεν είναι ούτε σινεμά ούτε λογοτεχνία ούτε ε, απλής γραφική είναι ένας άλλος τρόπος να φύγεις ένας άλλος τρόπος να πεις μια ιστορία ε, τώρα ποιο είναι η θέση δεν ξέρω πιστεύω ότι εξακολουθεί να είναι λιγότερο αναγνωρισμένη από τις υπόλοιπε. άμα το δούμε συγκριτικά συγκριτικά ναι, ναι σ, ε, δεν νομίζω ότι λόγω των ταινιών των εμπορικών ταινιών αυξήθηκε τόσο πολύ το κοινό ούτε καν των εμπορικών κόμικ ας πούμε, ας πούμε παιδί μου ε... αυτό τώρα από εκεί και πέρα σίγουρα επηρεάζουν τον κόσμο αλλά όπως επηρεάζει πάντα μια πολύ μεγάλη εταιρεία τον κόσμο οι οποίε σε αυτές οι εταιρείες σε άλλες μεγάλες εταιρείε. οπότε είναι, είναι πιο πολύ Νομίζω ο προσανατολισμός τους είναι να παράξουν ένα προϊόν, όχι τόσο να κάνουν ένα εργοτέχνης. Mm. Δηλαδή αυτό που λέμε και για το The Boys, ότι θα συμπεριλάβουν τοποθέτηση προϊόντος. Θα είναι ένα βασικό κομμάτι της δημιουργίας αυτό. Ε, που κολλάει και με αυτό που λέγαμε για τον David Lynch, ότι έλεγε ότι πρέπει να έχεις το Final Cut και ότι αυτά με τα προϊόντος mm. είναι mm. χαζομάρες. Σίγουρα βγαίνουν ακόμα καλά κόμικα από αυτέ τι εταιρείε. Αλλά για παράδειγμα, ναι. ακόμα <coughs> και από εκεί, τα κόμικα που διάβασα και μου άρεσαν είναι κόμικα που πήγαιναν από έναν άνθρωπο, από την αρχή μέχρι το τέλο. Το οποίο και πιο δύσκολο το να τα ελέγχει όλα, πιο χρονοβόρο σίγουρα. Mm, mm. Αλλά έχει πιο πολύ ενδιαφέρον να βλέπει, για μένα, να βλέπει το μυαλό ενό ανθρώπου και πώ μπορεί να τα χειριστεί όλα και να έχει τον απόλυτο έλεγχο από το να μπαίνουν. Πάρα πολλοί παράγοντες και πόσο μάλλον μια μεγαλύτερη εταιρεία που θα σου στερήσει κάποιο ποσοστό ελευθερία. Ε, ε, φυσ... Πες με πες. Φυσικά αν μας ακούει η Marvel εγώ έχω γράψει ένα σενάριο για <laughs> για τον Vulture <laughs> που είναι στην σύνταξη του. <laughs> ε, ναι δεν ξέρω αν απαντήσαμε στην ερώτηση φυσικά, γιατί θέσαι τη κοινωνικές ερώτησες πάλι για τα λέγαμε. Όχι, αυτό ήθελα, μα έτσι κι αλλιώ ε, τα δάνεια που έχει δώσει, που δίνει τα κόμικς, δηλαδή, βλέπουμε ότι κινηματογραφικά, εμπορικά, όλοι έχουν προσπαθήσει και παίρνουν τα καλύτερα κομμάτια, mm. που προσπαθούν ε, μάλλον ε, από τα κόμικς ώστε να πλουτίσουν. Έχουμε γνωρίσει ανθρώπους όπως ο, ο Μίλερ, ο οποίος ε, έχει, αφήσει, αφήνει, έχει αφήσει έργο μέχρι τώρα και έχει τα έργα του έχουμε εκμεταλλευτεί ε, ποικιλό παντού. Ε, πάντα προς ε, το κέρδος. Και όπως ναι. είπατε πριν, πολύ σημαντικό είναι ότι είναι ένα προϊόν κατά παραγγελία αυτό. Ε, δεν είναι ένα άνθρωπος ο οποίος είχε τη σκέψη, την ιδέα του και προχώρησε. Το ίδιο με το παράδειγμα με το Lynch, το ότι άλλο είναι ο η οπτική του και αυτό και άλλο είναι η ταινία του παραγωγού. Και άλλο, ή των παραγωγών, μάλλον και άλλο η ταινία του σκηνοθέτη. Πολλέ φορέ είναι και δύο εντελώ διαφορετικέ ταινίε mm. αυτέ. Ε, θα το ξανασυζητήσουμε πιο μετά. Έχουμε και άλλε αντίστοιχε ερωτήσει. Ε, αλλά θα πάμε στο πρώτο διάλειμμα. Μιλήσαμε αρκετά. Και θα μου πείτε τι θα ακούσουμε και γιατί έχετε επιλέξει και τα κομμάτια. Με τι να ξεκινήσουμε. Να, όποιο θες ε, Βάλει, δεν ξέρω. Okay. Ο, οποιοδήποτε από, από αυτά που σου στείλαμε. Okay. Θα βάλουμε έτσι κι δύο back to back okay. έτσι. Ε, Πολύ ωραία Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο Πάντα στην εκπομπή παρείας Εδώ παρέα με δύο παρείας Παρέα με δύο κομιξάδες <laughs> Και τα λέμε σε πολύ λίγο Πάμε Πάμε πάμε Και ναι, επιστρέψαμε. Εκπομπή Παρίας πάντα στο δεύτερο κομμάτι, παρέα μαζί με το Δημήτρη και τον Νίκο. Τα στοιχεία τους και ό,τι θέλετε να μάθετε για αυτούς είναι και στενά τη εκπομπής. Ε, βρίσκεται τα Facebook, τα Instagram, τις δουλειές τους. Τους βρίσκεται αυτό το τριήμερο και στο Pop Culture Festival στο εκδεσιακό Περιστερίου. Και γενικά όλα αυτά τα ξαναφέρουμε στο τέλο τα ξεχάσετε. Ε, θα συνεχίσουμε την κουβέντα μας ε, γιατί έχουμε διάφορα, ακόμα δεν έχω τσεκάρει τα μηνύματά σας Ορκίζομαι στο επόμενο διάλειμμα να είμαι και μαζί σας Αν και ε, τις περισσότερες ερωτήσεις τις φτιάξαμε μαζί όπως πάντα με κάποιους ακροατές Και αυτό είναι προς τη μήνυμα και του κόσμου που ψήνεται και με βοηθάει κάθε φορά να φτιάξουμε ερωτήσεις ώστε έτσι να φανεί θεματική, να, φα... να ακουστούν μάλλον πράγματα που πραγματικά δεν μας ενδιαφέρουν και όχι απλά να έρθουμε να... δύο ώρες να μιλάμε για τον Peter Πάρκερ και τη θεία του <laughs> το ενδιαφέρον θα έχει και αυτό αλλά εντάξει οκ, okay. η δύναμη, πώς το λέγει, μεγάλη δύναμη ε, φαίνεται μεγάλη ευθύνη, ευθύνη, ευθύνη, ευθύνη, ευθύνη <laughs> όλα αυτά τα τσίτατα, τα καταπληκτικά λοιπόν, ε, θέλετε να μου πείτε τι επιρροέ, σας πέρα από τα κόμικς ενώ μου είπατε για τους αγαπημένους σας κομιξάδες Κουλουπού πέρα από τα κόμιξ έχετε κάποιον ζωγράφο, γλύπτη, σκηνοθέτη Δεν ξέρω ε, Ναι, ε, σίγουρα για μένα επιρροή ήταν και όλα τα καρτούν που έβλεπα μικρός Ειδικά τη Nickelodeon, ε, το Real Monsters, Bob Ray, και αυτά yeah. νο Νομίζω ότι κάπως ε, γράφονται στο DNA σου αυτά που βλέπεις μικρός και μετά σίγουρα ταινίε, ε, Δηλαδή, για μένα είναι σίγουρα η Monty Python, η ταινίες του Terry η αδερφή Κοέν, Είναι πράγματα που τα είδα μικρός όταν κάπως έκανα πιο συνειδητά κόμικ και κάπως τα υιοθετίζερα, παιδί μου, από ένα και μετά αυτά. Δηλαδή, μου βγαίνουν πράγματα να γράφω ένα σενάριο ή κάτι που λέω ότι είναι full... Αδερφή είναι αυτό το πράγμα ή, ή ξέρω εγώ, περί... αυτός ο χαρακτήρας θα μπορούσε να παίζει σε ένα περίεργο καρτούν και για μένα είναι και η μουσική έμπνευση πολλές φορές όταν κολλάω δηλαδή μπορεί να ακούσει ένα κομμάτι και όχι απαραίτητα από του αλλά από το ρυθμό ή το συνέστημα που βγάζει ε, Ναι και μένα σίγουρα η μουσική παίζει πολύ σημαντικό ρόλο ε, και οι στοίχοι στη μουσική, μου αρέσει να του παρατηρώ. Mm. Ε, Θεωρώ ότι είναι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι ε, στην ε, όλη τέχνη, όταν κάνει ένα τραγούδι. Ε, ε, για μένα κυρίω punk, ας πούμε, είναι η μουσική που ξεχωρίζω, που λίγο παραπάνω την αγαπάω από, τις, από, τις, από, τις, από τα υπόλοιπα είδη. Ε, μετά είναι και cartoon σίγουρα και εμένα, αν με έχει επηρεάσει πολύ, Μπόσουγκαράκης. Πραγματικά, είναι, νομίζω είναι η μεγαλύτερη επιρροή μου, Μπόσουγκαράκης. <laughs> και το χιούμορ του το θεωρώ καταπληκτικό ε, δηλαδή μέχρι την 5η-6η σεζόν νομίζω ότι είναι... θα μπορούσα να το βλέπω για πάντα είναι Ακόμα το βλέπω δηλαδή Το σημαντικότερο έργο τέχνης στο <laughs> Ναι, πραγματικά πιστεύω ότι είναι το καλύτερο <laughs> καρτούν που έχει δημιουργεί ε, Μετά σινεμά σίγουρα ε, έχει επηρεάσει πάρα πολύ ο Τσάρλι Κόφμαν mm. ε, και στο σενάριο σίγουρα και σκηνοθετικά και γενικά η όλη η ειλικρίνεια που βγάζει το έργο του μου φάνηκε πολύ ιδιαίτερη. Θέλω και εγώ δηλαδή να το, να το βγάζω αυτό μέσα από τη δουλειά μου. Ε, και στη λογοτεχνία. Ε, σίγουρα παίζει πολύ σημαντικό ρόλο επειδή έχω ναι. μεγάλη αφήγηση σε αρκετά κόμιξ, γράφω αρκετά. Είναι πιο κοντά στη λογοτεχνία, δηλαδή παρά στο γκυματογράφο. Ε, άμα ήταν να ξεχωρίσω κάποιον Ίσως του David Foster Wallace πολύ με λίγο πιο πειραματική γραφή, α πούμε. Γενικά τα πειράματα μου αρέσουν πολύ, <laughs> μου <φαίνεται. laughs> πολύ όμορφα παιχνίδια. <laughs> Θέλετε να σχολιάσετε λίγο τα κακόσκημενα για το βουγκάρα και τα αποσυνείδητα μηνύματα που περιέχουν τα επεισόδια. Έτσι, ρωτάω. Εγώ πιστεύω <laughs> ότι Ποια... καλά έκανα γιατί τα περιέχναν. <laughs> υπάρχει αυτή η θεωρία ότι κάνει τα παιδιά μας γκέι. <laughs> <βγάλει> ah, α, <laughs> με Patrick, ναι. ναι. Επειδή σε ένα επεισόδιο <laughs> αυτό <είναι> ένα, <laughs> ένα Μια πεταλίδα. Ε, καλά κάνει ο Μποψουγκαρέξης Και καλά κάνει αν επηρεάζει τα παιδιά <laughs> <laughs> Νομίζω είναι πολύ καλή επηρεά για τα παιδιά Ναι, είναι χαρούμενος Παρόλο που έχει αυτή τη δουλειά Να γυρνάει μπιφτέκια Είναι καλός με τους φίλους του Ναι, είναι, είναι πολύ καλός ο χαρακτήρας Έχει Βα, όλοι Είναι Κατοικίδιο. <laughs> και είναι τρίπιο Είναι... Είναι το κλασικό που λένε πόσα ναρκωτικά βήρω για να ναι. το γράψει αυτό. Και πολλές φορές απλά μπορεί να, ο άνθρωπο να είναι natural high. Ποτέ δεν ξέρεις. Ναι, ναι. Ε, έτσι. Ε, βέβαια, όλα αυτά, αν, θυ, αν θυμάστε, δεν ξέρω αν είχατε πετύχει τα στρουμφάκια το παιδικό. Mm -hmm. Mm -hmm. Το οποίο... Το ήταν... Ε, ξέρεις, είχε αρχίσει και είχε μια πολιτική χρειά. Γιατί ήταν μια αυτοργανωμένη κοινωνία που ζούσε σε μανιτάρια στο δάσος, αποκομμένα από την κοινωνία και ο κακός που του πολεμούσε ήταν μοναχός, ήταν εκπρόσωπος <laughs> εκκλησίας. <laughs> Άρα η, η εκκλησία που δεν θέλει μια αυτοργανωμένη κοινότητα. Ο Λίντερ φορούσε κόκκινα και ήταν νυφάλιος και όλοι οι άλλοι ήταν ο καθένας στο κόλλημά του μαστηρωμένος, με το φαγητό, με την γυμναστική. Ο καθένας είχε το κόλλημα. Και ήταν κάποιο που τους συνέφερε, ο Μπαμπαστρούφ, ότι παιδιά πρέπει να εργαστούμε για αυτό, για το κοινό όλοι μαζί. Ναι. Έτσι ξεκινήσανε ναι, να λένε ότι τα υποσυνείδητα μηνύματα γι' αυτά. Είπαμε μετά οπωσδήποτε... Όλα αυτά τα ωραία που για του Έξμενου ότι ο Ξαβιέ είναι ο... ο Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ και ο Μάλκο Μέξ είναι ο Μαγνήτο. Ότι okay, δεν μπορούμε... ο ένα έλεγε ότι όλοι μαζί μπορούμε, ο άλλο έλεγε ότι όχι, δεν γίνεται, η ναι. εμείς ή αυτοί. Ο, ο, ως... ο Μαγνήτο, εγώ με το Μαγνήτο. <laughs> Αυτή τη στιγμή στην Αμερική σίγουρα δεν θα ήταν τόσο cool. Νομίζω με το μαγνέτο θα ήταν περισσότεροι. Ναι. Με τους κούκλου ξυλά νομίζω δεν μπορείς να ζήσεις μαζί σίγουρα. Ε, λοιπόν, εσάς πώς σας αρέσει να κάνετε. Digital, χαρτί. Ε, και πείτε μου και δύο λόγοι για τη διαδικασία. Ε, νομίζω και οι δύο θα συμφωνήσουμε χαρτί. Ναι, είμαστε τον ε, φυσικό ναι, μας. Είναι, θεωρείτε, παραδοσιακό. Νομίζω πλέον ναι ότι οι περισσότεροι τώρα περισσότεροι. Είναι θέμα επιλογή πιο πολύ. Αλλά πολλοί κόσμοι ασχολείται περισσότερο με το digital, να το ψηφιοποιήσει με κάποιο iPad, κάποια ταμπλέτα. Ε, και το άλλο θεωρείται παραδοσιακό με το χαρτί και το μολύβι μελάν. Αλλά έχει νομίζω περισσότερη. έχει μια διαφορετική ποιότητα να ασχολείσαι με ένα φυσικό αντικείμενο που είναι ξεχωριστά από μια οθόνη. Δηλαδή τα κάνει όλα πλέον σε μια οθόνη. και αυτό να κάνεις οθόνη, δηλαδή ναι. ένα όριο ας πούμε και χάνετε λίγο δηλαδή αυτή είναι η οπτική μου πάνω στο θέμα ότι χάνεται λίγο επαφή με το αυτό που πραγματικά είναι όταν τα κάνεις όλα από μια συσκευή δεν μπορείς να ξεχωρίσεις και να αντιληφθεί εντελώς αυτό το οποίο συμβαίνει και νομίζω το σημαντικότερο είναι το ότι στο χαρτί όταν σβήνεις κάτι φαίνεται, μένει Δηλαδή, το λάθο σου, κατά μίανεια, υπάρχει πάνω στο χαρτί. Δηλαδή, και μαθαίνει από αυτό. Μαθαίνει από το λάθο σου mm. την ώρα που το κάνει. Ναι, ναι. Ενώ στο iPad ή σε μια ταμπλέτα, απλά παντά ένα control Z και πα πίσω. Και δεν υπάρχει το λάθο, δεν μπορεί να το ξαναδεί. Οπότε, χάνεται λίγο και ο εκπαιδευτικό χαρακτήρα του να κάνει λάθη, και παράλληλα εθίζει αυτό το πράγμα. Εθίζει στο να μην μπορεί να διαχειριστεί το λάθο, δηλαδή να, να παίξει με αυτό που έκανε. Να δεις τι μπορεί να κάνει καλύτερα. Εθίζει με το να κάνει την τέλη γραμμή που δεν μπορεί να την κάνει ποτέ. Mm. Και νομίζω γι' αυτό ε, εμένα μου φαίνεται ότι χάνω περισσότερο χρόνο να το κάνω ψηφιακά από το να το κάνω παραδοσιακά. Δηλαδή δουλεύω πολύ πιο γρήγορα με χαρτί και μελάνι. Παρότι χάνει χρόνο στο σκανάρισμα, που αυτό είναι το βασικό α πούμε που κερδίζει το digital. Ναι. Ε, εντάξει. Συμφωνώ σε αυτό. Βασικά για μένα είναι ότι κάπω οι σελίδες σου μένουν παιδί μου. ότι είναι κάτι το οποίο ότι το πιάνεις μετά από καιρό θα ανοίξει το φάκελο με τις σελίδες που έχει κάνει για ένα παλιό κόμικ και είναι εκεί δεν είναι μια εικόνα στον υπολογιστή σου απ' την άλλη καλά και βγαίνουν με όποιο τρόπο και να τα κάνεις στην digital είτε... αλλά για μένα είναι σίγουρα πιο απολαύστηκε η διαδικασία το να κάθω στο σχεδιαστήριο με χαρτί και με και, να... και να το φτιάχνω είναι χειροπιαστό, δηλαδή... Οκ, ναι, ναι. okay, περισσότερο σίγουρα αν έχεις την επιλογή να διαβάσεις κάτι στο ωραίο φωτιζόμενο σου τάμπλετ γιατί έχει, εγώ θα πω επίτηδες, διοθετικά καλά. Έχω ένα κόμιξ το οποίο κάθομαι υπό αυτή τη γωνία δεν το φωτίζει καλά στη μία σελίδα. Κάθομαι από την άλλη δεν το φωτίζει από την άλλη. Στο τάμπλετ ρυθμίζει την φωτεινότητα. Πάλι βέβαια όπως είπε σε μία οθόνη σε έχεις εντελώ. Και το έχεις εκεί, το άλλο είναι χειροπιαστό. Είστε από αυτού του τύπου που μυρίζετε τι σελίδε και κάνετε διάφορα αυτά τα ανώμαλα τα... Ε, Ναι, σίγουρα. <laughs> <laughs> το κάναμε και σήμερα. Ναι, πολλέ φορέ. Συνηθάρατε τι σελίδε ναι, ναι. πριν έρθετε. Ναι, ναι. okay. ναι, ναι. εντάξει, Πιάνετε για ναρκωτικό αυτό. Ε, μακάρι. <laughs> ναι. <laughs> Έτσι λειτουργεί, λοιπόν, ναι. Okay. Ε, αυτό που λε για, για το digital, εγώ πιστεύω ότι το βιβλίο και το κόμικ, ειδικά το κόμικ, είναι φτιαγμένο για να έχει έντυπη μορφή. Εκτός από αυτά που προορίζονται, είναι δημιουργημένα να είναι e-comics, ναι. να ηλεκτρονικά. Ε, digital Πώ Πώς θα λένε digital, ναι. όχι. Ε, online, web, web comics. Web comics, comics ναι. Ναι. Ναι, ναι. Δεν μπορούσα να λέξει, web comics. Ε, γιατί, όταν ανοίγεις το δισελίδο, είναι κάτι πολύ όμορφο. Βλέπεις μαζί ολόκληρη τη σελίδα. Μπορείς να δεις και το τι θα γίνει στο τέλος, και το τι θα γίνει μετά. Ε, έχει απόλυτη ελευθερία. Ενώ όταν είναι σε μια οθόνη, σε περιορίζει σε κάτι πολύ συγκεκριμένο. Δεν έχει ακριβώ έλεγχο. Ναι. Σε κατευθύνει πιο πολύ αυτό. Ενώ στο άλλο είναι. Εκείνη είναι η κοιμάδα για τον κόμποξ για Ότι έχει απόλυτη ελευθερία να κάνει τι θε. Μπορεί να πα πίσω να δει τι έγινε. Μπορεί να πα μπροστά. Ό,τι θε. Ενώ στο άλλο περιορίζει σε ένα κλικ πάλι. Και... Είναι φτιαγμένα για το χέρι, πιστεύω. Και είναι αυτό ότι. Κάπω πρέπει να πούμε κι εμεί τα φτιάχνουμε με μια λογική ότι θέλουμε. Σκεφτόμαστε τι θα δει ο άλλο, μόλι γυρίσει τη σελίδα ή τι θα βλέπει στο δυσέλιδο. Αν θέλουμε να τον ξαφνιάσει κάτι, θέλουμε να μπει στην από πίσω σελίδα, στην. Εμ, στη ζυγή. Ναι, ναι, Στη ζυγή ναι. σελίδα. Ναι. Ε, οπότε ε, ε, είναι αυτό, είναι το υλικό, ρε παιδί μου. Είναι κάτι το οποίο θα μείνει στο χρόνο κάπω. Να θα μείνει σε έναν σερβερ κάπου. Οκ. Okay. Ε, ωραία. Άρα ψηφίσαμε φυσικά μέσα. Εμείς ε, είμαστε ναι, των φυσικών. Σίγουρα. Okay. Ε, Οκ. Θα μου πείτε για τι θεματολογίε στον ε, κόμικ σας. Ε, ναι. Δεν είναι. Πάντα αυτή είναι δύσκολη ερώτηση. Δεν ξέρω αν έχω κάποια συγκεκριμένη θεματολογία στα κόμικ μου. Ε, συνήθως θα έλεγα ότι είναι μαύρες κομμωδίες οι οποίε ξεκινάνε από κάποια περίεργη ιδέα που έχω. Δηλαδή, αν είναι μια μαϊμού με PTSD, το κάνω κάπως να λειτουργήσει αυτό. Ίσως, αν, κάτι, αν είναι κοινό χαρακτηριστικό βρίσκω σε όλους τους χαρακτήρες που έχω κάνει σε κόμικ, στις πιο μεγάλες ιστορίες, είναι ότι όλοι είναι χαρακτήρες, άνθρωποι μαϊμούδες, οι οποίοι... Βρίσκονται υπό κάποια πίεση, υπό κάποιο άγχος, κουβαλάνε κάτι, το οποίο στο τέλος το είτε μαθαίνουν να ζουν με αυτό, είτε κάνουν κάτι για να το πετάξουν πάνω τους, το δεύτερο περισσότερο. Ε, και σε αυτό λέει κάτι για μένα. Ε, η, η αλήθεια είναι ότι δεν, δεν πάω κάπου... Δεν πάω προς, για να φτιάξω μια ιστορία σκεφτόμενος ότι θέλω να πω αυτό... Τις περισσότερες φορές το γράφω και τότε καταλαβαίνω τι θέλω να πω ή το τι λέει αυτό για μένα, ή το πώς νιώθω. Ε, πάντα ξεκινάμε το να, να έχω μια, μια ιδιαίτερη ιδέα, κάτι που να με κάνει εμένα να θέλω να το σχεδιάσω. Οκ. Okay. Ναι, νομίζω αυτό είναι το, το πιο σημαντικό, να σε ενθουσιάζει εσένα τον ίδιο ναι. αυτό που να μην βαριέσαι να κάνεις. να κάνεις σελίδες μετά. Ναι, γιατί θα το κάνεις για αρκετό καιρό, όποτε άμα βαριέσαι, θα είναι δύσκολο. Ναι, είναι θεματική. Δεν ξέρω, δεν νομίζω ότι όταν δημιουργείς κάτι, σκέφτεσαι κάποιο είδο, σκέφτεσαι, ακριβώς θες να πεις. Γιατί κάπως είναι έτσι, είναι πιο στρατευμένο με αυτόν τον τρόπο. Δεν σκέφτεσαι πολύ το νόημα, παρά το πώς θα το πεις, το, την ιστορία, είναι λίγο περίεργο αυτό. Νομίζω όταν βγαίνει πιο οργανικά μια ιστορία είναι πιο ειλικρινής, είναι πιο ωραία. Ε, δεν, εγώ δεν έχω κάποια θεματική νομίζω, αλλά σίγουρα θα στοχεύσω να έχει λίγο χιούμορ, ας πούμε, μέσα, να έχει το περίεργο βασικά. Θέλω να είναι περίεργε ιστορίες, να είναι αλόκοτες, να έχουν χαρακτήρε που είναι, έχουν περίεργη φάτσα, κάνουν περίεργα, περίεργα πράγματα, κάπω έτσι. Με, δηλαδή με κεντρίζει πάρα πολύ αυτό μου φαίνεται, Οι πιο όμορφοι άνθρωποι μου φαίνονται περίεργοι άνθρωποι Με περίεργα κουρέματα με Κάτι περίεργος πάνω τους Επίσης ίσως, ίσως μια θεματική που έχω Είναι το θέμα μου με την εξουσία ότι, Αυτό όμως είναι κάτι που κατάλαβα στην πορεία Ότι σε ένα παλαι, παλαιότερο κόμικ Που έχω κάνει το κοτόπουλο της αποκάλυψη το μεγάλο μου hit για το τίτλο «Το, το αγόρασαν τους εντυπωσίες». Ε, είναι... Ο χαρακτήρας κουβαλάει κάτι το οποίο ας πούμε του, το έχει μεταφέρει ο πατέρας του. Οπότε ένα κοτόπουλο είναι αυτό που κουβαλάει κυριολεκτικά. Ε, οπότε κάπως είναι μια μορφή εξουσίας που του έσκει ο πατέρας του σε αυτόν. Μετά με τις Μαϊμούδες είναι ότι έρχεται με διάφορε μορφέ εξουσία ο χαρακτήρα. Είτε είναι... Ε, το ότι έχει φύγει από το στρατό, είτε ότι αντιμετωπίζει τη θεραπεία που του κάνουν ή γενικά είναι σε ένα πολιταρχικό καθεστώ. Προσπάθησα να βρω ένα θέμα. Όχι, okay. και είναι πολύ σημαντικό γιατί από μόνο σου γενικότερα διάφοροι τρόποι γραψίματος όπως το ελεύθερο συνημικό γράψιμο πολλές φορές το χρησιμοποιούν οι άνθρωποι για να αποσυμφορήσουν πράγματα που έχει μέσα τους ε, μετά από λίγο καιρό αρχίζει και λειτουργεί και mm. βλέπουν mm. ουσιαστικά τι θέλουν να πούνε και να εκφράσουν και το βγάζουν Άρα και έτσι όπως το είπα το ότι, okay, πολλές φορές καταλαβαίνετε κάτι κατά τη διάρκεια του γράψηματος ότι οπ εδώ ή το να γουστάρει περισσότερο να μιλά για πιο περίεργα τυπάκια ε, είναι κάτι το οποίο ξέρεις σου βγαίνει από ανάγκη γιατί μπορεί να νιώθεις εσύ περίεργο τυπάκι με, με αυτό Και λες ότι οκ, okay, ε, θα πρέπει και αυτό να βγει προς τα έξω ή να το εκφράσω Και ε, όλα αυτά τα λέω γιατί ε, ε, και εγώ λατρεύω τα κόμιξ Και δεν έφερα, δεν κάνω κατά τύχη την εκπομπή, είπα, ξέρω το Νίκο και αυτά Ήθελα πολλά να ακουστούν δύο κόμιξάδες Τώρα για αυτά τα ζητήματα και είναι πράγματα τα οποία μέχρι τώρα που έχω ακούσει δεν τα είχα σκεφτεί εγώ πιο πριν ε, πάμε να συνεχίσουμε και θα μου πείτε δύο λόγια για τις αυτοεκδόσεις τι είναι αυτοεκδόσεις και στη συνέχεια μετά θα κάνω και άλλες ερωτήσεις δηλαδή πόσο εύκολο είναι κάτι πως αν βρίσκεις τα κατάλληλα πράγματα εφόδια εργαλεία να το κάνεις αλλά τι εννοούμε όταν λέμε αυτοέκδοση. Ε, αυτοέκδοση είναι όταν βγάζεις κάποιο έντυπο, τώρα στην κυμμένη περίπτωση της δική μας κόμιξ, το οποίο το χειρίζει εσύ, χειρίζεις σε όλη τη διαδικασία, από το α μέχρι το ω μέγα, περνά από το χέρι σου. Δηλαδή και η δημιουργία του έργου και το να βρεις κάποιο τυπογραφείο να το τυπώσει και η διαχείριση του κόστου. Τη διανομής, το που θα πάει σε κομικσάδικα, σε φεστιβάλ πουθενά. Ε, ο, δηλαδή όλα περνάνε από τα χέρια σου. Και αυτό έχει και τα θετικά, έχει και τα αρνητικά. Μπορούμε να τα συζητήσουμε μετά, ας πούμε. Ναι. Δε, δε, ε, ναι. Δεν έχω κάτι παραπάνω να πω σε αυτό. Είναι, είναι κάτι που στα κόμικ όμως είναι συχνό. Είναι ίσω. Βασικά είναι πολύ συχνότερο, ναι. Και όχι μόνο. Δεν είναι κάτι ελληνικό. Είναι κάτι το οποίο... Υπάρχουν πετυχημένα κόμικ που ξεκίνησαν σαν αυτοεκδόσεις. Το Bone που είναι πάρα πολύ γνωστό. Το Serebus. Το σέριμπους που είναι Το Cerebus έβγαζε πάρα πολλά χρήματα σε μια περίοδο. Ναι, ναι. Ερχόταν με λιμουζίνα ο, ο δημιουργός. Ναι και ε, αυτό έγινε Ποτέ δεν το ανέλαβε η εταιρεία, νομίζω. Αυτό έκανε στην αρχή μέχρι το τέλο και το έκανε για 20 χρόνια. Μπορεί και παραπάνω, δεν ξέρω. 300 για τέτοια, έχει πάρα πολλά. Ναι. ναι, και είναι, η ιστορία είναι ένας, ένα hardware. Το hardware είναι είδο ε, μυρμικοφάγου. Ε, το οποίο ξεκινάει σαν παροδία του Κόναν. Στην αρχή είναι βάρβαρο και σκοτώνει τέρατα και δράκου. Και καταλήγει ο χαρακτήρα να γυρνάει μέσα στο κόμικ μέχρι που στο τέλο. Spoiler alert! <laughs> Ε, αλλά γίνεται από πάπας μέχρι... Ε, περνάει από πολύ διάφορες φάσεις. Περίεργο κόμμα Καλό είναι. Οκ. Okay. Ε, άρα okay, ο καθένας μπορεί να το κάνει. Μπορεί να εκφραστεί έτσι. Μπορεί να κάτσει να βρει κάποιο τρόπο, μοτίβο ή με ένα τετράδιο λευκό να φτιάξει το storyboard του και να πάει σε έναν τυπογράφο και να του πει να σου πω πώς μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Ε, Εσεί πρώτη φορά αυτό κάνατε ναι, ναι, ναι. ρωτήσατε κάποιον το είδατε ε... Ε, ε, όχι ε, βασικά ουσιαστικά εγώ προσωπικά πήγα πρώτη φορά στο φεστιβάλ ε, στο Comicdom στο φεστιβάλ Comics που γίνεται στο κέντρο της Αθήνας και είδα ότι συμμετέχει ο κόσμος με αυτοεκδόσεις και είπα ότι την επόμενη χρονιά θα το κάνω και εγώ και το έκανα Έφτιαξα ένα μικρό κομιξάκι, ήταν 20 σελίδες και τύπος από 30 αντίτυπα. Τη δεύτερη μέρα είχε τελειώσει είχε... και ήμουν συμφασιά. Γίνεται αυτό, οπότε έτσι ουσιαστικά ξεκίνησα να συμμετέχω σε φεστιβάλ. Και εγώ κάπως έτσι είχα πάει σε ένα, φεστιβάλ και σε ένα μεγάλο πούμε, φεστιβάλ και μου άρεσε που έβλεπα αυτοεκδόσεις. Και παράλληλα, εγώ με τη διαφορά ότι είχα πάει σε μία σχόλη για ένα χρονικό διάστημα στη Θεσσαλονίκη, την Coming του του Ματζήρη Και κάπως ε, μας πρόοδησε και αυτός. Είχε ένα πάγκο στο φεστιβάλ και τις μικρές αυτοεκδόσεις που κάναμε τις είχε στο, σε μία γωνία. Οπότε κάπως είχα μία κατεύθυνση για το πώς θα γίνει. Αλλά το, το πιο είναι ότι κάνοντας λάθος μαθαίνει. Δηλαδή, οι πρώτε εκδόσει είναι χάλια <laughs> να πέσει. <laughs> Και ντρεπόμαστε λίγο για αυτέ. Αλλά είναι ένα κομμάτι του πώ θα εδώ. Βλέπει τι έχει κάνει λάθο και το διορθώνει. Ε, εμένα, μάλλον, με, ο ελληνικό στρατό με οδήγησε να συμμετέχω <laughs> πρώτη φορά στη festival και να βγάλω την πρώτη αυτοέκδοση. Γιατί πήγα μικρό και μετά σκεφτόμουν ότι δεν δε γίνεται. Στο στρατό σκεφτόμουν ότι δεν γίνεται να ξοδεύω έτσι τη ζωή μου πριν να κάνω κόμμεξ. <laughs> και μόλι βγήκα, συμμετείχα στο πρώτο που έγινε. Οκ. Okay. Ε, γίνεται πηγή να σε πλησιάσει μια εταιρεία σε ένα φεστιβάλ και να σου πει ότι θέλω να σου εκδώσω κάτι ή πρέπει να πας και να προτείνει ε, τον πιλότο, το πιλότο σου πηγή, αν θες να κάνεις κάτι με συνέχεια ή θες να έχεις ένα... όταν είναι μια αυτοτελή ιστορία, είναι graphic novel, πώς λέγεται. Εμένα δεν μου αρέσει καθόλου ο όρος. Αυτό, αυτό νομίζω ότι είναι ξεκάθαρα όρος Για marketing. Για γιατί δεν σας αρέσει. Ε, γιατί είναι όρο marketing, δεν είναι... Δεν προσπαθούν απλά να κάνουν ένα μπάσιμο στα βιλιοπολία Αυτή ήταν η ουσία Δεν είναι ότι πρακτικά αλλάζει κάτι ναι. Είναι η κόμικ, είναι πολλά τέτοια μαζεμένα μαζί Δεν, δεν αλλάζει κάτι Νο, Νομίζω ο Will Eisner το έκανε Με το ναι, συμβολείο ναι. για το Θεό Πρώτη φορά για να πείσει Τους εκδότε ότι είναι σοβαρό αυτό Δεν είναι ναι, ναι. Mickey Mouse Και έτσι ε, Ας πούμε Έμεινε ο όρος Και είναι graphic novel, δεν είναι κόμικ Okay. Απλά τώρα έχει συνδεθεί ότι είναι graphic novel, άρα είναι ναι. λίγο πιο σοβαρό από ναι, ναι, ναι. ε, Κόμικ. Επειδή δούλευα σε βιβλιοπολίο, έχει τύχη να ακούσω κάποιον να λέει Εντάξει, αυτό δεν είναι comic. Είναι graphic novel. <laughs> και και θέλει να επέμβω, αλλά δεν. <laughs> δεν βγάζει ναι, νόημα ασχολεί. και όρου όμω. Δηλαδή, graphic novel, τι πάει να πει. Δηλαδή, γραφική νοβέλα δεν είναι. Ναι, ναι. Δεν είναι. Μπαρμπαδάκια παντού. <laughs> ε, ok. Άρα, γενικά. Μπορεί κάποιο να το κάνει, μπορεί να γράψει την ιστορία του, μπορεί να τη τυπώσει και γενικότερα να την μοιράσει στου φίλου του, να πάρει το feedback. Ε, κι α είναι, όπω λέτε εσείς οι πρώτε δουλειέ ε, δεν σα τιμούν, αλλά σα δώσανε τι βάσει να δείτε τι δεν πάει καλά για να προχωρήσετε, ναι. να κάνετε κάτι mm -hmm. άλλο. Ε, υπάρχει ρε Σι κόσμο που διαβάζει ακόμα. Τώρα να μου πείτε, εσεί είσαστε και μέσα σε ένα κύκλο κάπως θέλοντα και μία ανθρώπων που υπάρχει αυτό. Έχετε δει κάποιος να αναπτύσσετε αυτός ο κύκλος ή σταθερά. Ε, πιστεύω ότι υπάρχει μεγάλη. Αυξάνεται το κοινό και αυξάνονται και οι καλλιτέχνες στην Ελλάδα τουλάχιστον. Ε, δηλαδή από τότε που συμμετείχα πρώτη φορά σε φεστιβάλ συνέχεια βλέπεις καινο... καινούργια άτομα και οι δουλειές είναι όλο και... Οι είναι όλο και καλύτερες δεν είναι τόσο χάγια. Ναι, ναι. ε, δηλαδή σε κάθε πλέον δεν γνωρίζω άτομα, ενώ στην αρχή ήταν πάνω κάτω οι ίδιοι. Ε, και υπάρχει και το κοινό, δηλαδή σιγά σιγά βλέπεις ανθρώπους που έρχονται παίρνουν και θα ξαναπάρουν το κόμικ σου ή που ασχολούνται γενικά με τη σκηνή. Είναι μικρό, είναι περιορισμένο, αλλά υπάρχει μια πάρα πολύ μικρή αύξηση. Ναι, συμφωνώ απολύτως και, και υπάρχει μάλλον και ένα άνοιγμα των εκδοτικών Σε αυτό το κομμάτι Τώρα φυσικά βγάζουν <Κι> και... Αρπαχτές δεν, Είναι καλές δουλειές Αλλά ξέρεις είναι κατά κύριο λόγο Κάτι με το οποίο είναι ήδη γνώριμο το κοινό Δηλαδή θα είναι ελληνική λογοτεχνία σε κόμικ Που είναι σίγουρο ότι κάποιο θα το πάρει ε, ε, Ότι μια μάνα που το παιδί δεν διαβάζει Θα πάει σε ένα βιβολόγιο και θα πει Θέλω το τάδε που είναι, είναι πολύ καλές δουλειέ, είναι καλές μεταφορέ, καλό είναι να υπάρχουν και αυτά, αλλά είναι πιο δύσκολη η μεγάλη εκδοτική ας πούμε, να κάνουν ένα άνοιγμα σε μια πρωτότυπη ιστορία. Ναι, Κανέν, ναι. Να πούν, θα βγάλω ένα κόμικ με Μαϊμούδης για PTSD, θα αγγίξει πάρα <laughs> πολύ κόσμο σίγουρα. σίγουρο. Νομίζω αυτό είναι το σημαντικότερο αυτό που λες, ότι δεν δίνεται αρκετά χώρο στη μυθοπλασία, είναι πιο πολύ μεταφορά στη Νέα μυθοπλασία μάλλον. Γίνει πιο πολύ μεταφορά ήδη υπαρχόντων έργων και πιο πολύ θέλουν να το συνέσουμε την εκπαίδευση περισσότερη. Πώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί και υπό παιδαγωγικούς όρου, ας πούμε. Ναι, ναι. Το οποίο είναι, είναι καλό, αλλά κάπως μπλοκάρει ταυτόχρονα και την παραγωγή μιας νέας μυθολογίας. Δεν υπάρχει τόσο αυτό. Αλλά αν κάποιο εκδοτικό να κάνω παπάτια μάντι... <laughs> Ναι, να περιέχει μαζί και το, το, το ψυχαγωγικό κομμάτι Οκ ε, okay. Τι ήθελα να πω τώρα Ότι ε, Ξέρετε παλιά ε, Υπήρχαν ελληνικά κόμιξ ε, Παλιά ε, Μικρός ήρος, δεν ξέρω κάτι τέτοια περίεργα ε, Εγώ δεν τα διάβα Δεν είχα επαφή ε, Εντάξει, Βαβέλ ήταν Τα πρώτα πούμε, που είχα Που δεν είναι ακριβώς όλα ελληνικά Τα περισσότερα είναι ναι, ευρωπαϊκά Ναι Γαλλικά, ας πούμε, Αμερικάνικα. Ε, τώρα ακόμαστε, το θυμάμαι όπως το λένε, τον, την Τιγάνικη Ορχήστρα τον Καλέτζη. Του Καλέτζη. Ναι. ναι, ναι. Ο Καλέτζης, ας πούμε, είναι πολύ καλός. Ε, όταν πρώτο είδα, ας πούμε, το σχέδιό του μου, κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση. Και ακόμα το θέρω από τους καλύτερους Έλληνες. Εδώ να δώσουμε και τα... Το απόλυτο respect τουλάχιστον εγώ στον Λεάνδρο που έχω κλέψει τον Μπάρια και την mm -hmm. εισαγωγή mm -hmm. και ναι, ναι, αυτά ναι, ναι, ναι. Εντάξει, προσπαθούμε να τον φέρουμε να κάνουμε και εκπομπή με τον Λεάνδρο <laughs> Θα γίνει κάποια στιγμή, τον αγαπάμε ε, Τώρα ε, θα σας ρωτήσω τι κομιξάσεις όταν κάνεις κομιξ Κομιξάσεις ε, όταν βιοπορίζεις από αυτό Δηλαδή όταν έχεις φτάσει σε ένα σημείο ε, να μπορεί να ζεις από αυτό τι πιστεύετε ότι παίζει? Ε, Εντάξει, δεν πιστεύω ότι είναι απαραίτητο να βιοπορίζει από αυτό. Βασικά πιστεύω ότι οι περισσότεροι δεν βιοπορίζονται από αυτό. Είναι πολύ δύσκολο. Ακόμα και αν ε, η δουλειά σου είναι δημιουργική, μπορεί να, δεν τις μόνο από τα κόμικ, ειδικά εδώ. Μπορεί να είσαι εικονογράφος ε, ή κάτι παραπλήσιο. Ε, Εννοείς να είσαι ταυτόχρονα και γραφής στα Ναι, ναι, ναι. ναι. Οκ. Okay. Δηλαδή, στην Ελλάδα είναι, είναι ίσω 100% αυτό, να ζήσει μόνο από αυτό. Γιατί υπάρχει μόνο κάποια... Στην Ευρώπη, ρε παιδί μου, υπάρχει κάποια άλλη σκηνή που είναι πολύ δυναμική. Ναι, ναι σίγουρα αυτό. Ε, πολύ καλύτερα σε σχέση με την Ελλάδα. Ε, πάντως, για αυτό που έλεγες πριν για το πότε γίνεσαι σα. Ε, νομίζω από τη στιγμή που ξεκινάς και ασχολείσαι, mm. τότε είναι που γίνεσαι. Δεν, δεν χρειάζεται να είναι τυπωμένο κάπου... Με μια υπογραφή ότι, ας πούμε, το κάνω τώρα. Ε, όσο ασχολείσαι. Δηλαδή, είναι αυτό το κλασικό που λένε συγγραφέα έγινες πολύ πριν, βγάλεις το πρώτο βιβλίο», επειδή έχει περάσει πολύ καιρό να ασχολείσαι αυτό. Ναι. Οκ. Okay. Ε, τώρα θα πούμε και τα... Ε, τη σκοτεινή πλευρά του, της σκηνής υπάρχουν ρε μου και σε αυτή τη σκηνή και σε αυτή τη σκηνή λέγοντας γιατί τα ίδια παίζουν με τις μουσικές, ποιος θα παίξει ποιες μπάντε θα φάνουν εκεί, αντίστοιχα θα υπάρχουν και άλλες αυτοεκδόσεις ή εταιρείε που ποιοι θα φανούν, ποιοι θα είναι μπροστά μπροστά στο festival υπάρχουν τύπου κλίκες που ίσω δε βοηθάνε λίγο καινούριου, κοιτάζοντα πάντα προστατευτικά τα καινούργια άτομα, έτσι να πάρουν θάρρο και να υπάρχουν επιλογές Να πηγαίνει σε ένα φεστιβάλ και να βλέπει ρίση 50 καινούργια άτομα, γιατί να μην ε, έχεις μια δουλειά ενό. Ε, σίγουρα θα αγαπήσει μια δουλειά ενό ανθρώπου, ρε παιδί μου. Ε, Υπάρχουνε, υπάρχει κόσμο που στηρίζει γενικότερα ε, ουλευτη φάση, ε, υπάρχουν και τα δύο. <Τανανα> είναι ένα μίξ νομίζω σίγουρα υπάρχουν κλίκες που κάνουν κακό στο χώρο αλλά εντάξει υπάρχει και ένα άνοιγμα σε νέους δημιουργούς πολύ διπλωματικοί <laughs> ε, ε, ναι. ε, πιστεύω ότι επειδή όπως πούμε πριν είναι όλο και περισσότερα τα δάμα που συμμετέχουν δεν είναι τόσο έντονο πλέον το Όλα αυτά τη κλίκα. Γιατί παλιά ήταν λιγότεροι άνθρωποι, ήταν πολύ πιο κλειστό ο κύκλος των κόμμυξ. Πλέον δε, δεν είναι τόσο έντονο. Δηλαδή πάντα, υπά, πάντα θα υπάρχει, αλλά και αυτό ίσω να καλυτερεύει στην Ελλάδα. Δηλαδή πιο παλιά θυμάμαι ότι. Συνέχεια ασχολούμαστε με τους καυγάδες μεταξύ των πιο γνωστών και τα λοιπά. Πλέον, ίσως να βαρέθηκα να ασχολούμαι με αυτά. Αλλά πλέον δεν είναι τόσο, τόσο έντονο γιατί υπάρχουν πολύ περισσότεροι άνθρωποι να ασχοληθεί. Ωραία. Λοιπόν, έλα πάλι μιλήσαμε αρκετά. Πάμε για το επόμενο διάλειμμα. Και επιστρέφουμε με αρκετό ζουμί, μιας και δεν μπορούσα να μου στοχοποιήσετε τώρα κάποιον καλλιτέχνη ότι αυτός κάνει κακό σε σκηνή. Πάμε τώρα, ανάψε τις δάδες πάνω να τον κάψουμε. Ωραία. Λοιπόν, επιστρέφουμε σε πολύ λίγο, πάμε να ακούσουμε πάλι επιλογές εδώ του Δημήτρη και του Νίκου και επιστρέφουμε σε λιγάκι. Στο τρίτο κομμάτι του Παρία τη εκπομπή που γίνεται εδώ στο Radio Reboot κάθε Παρασκευή 8 με 10 ε, Σήμερα μαζί μας έχουμε δύο κομιξάδες ε, Και ε, δούλεψε το λίγο θα γυρίσει Ωραίος <laughs> Λοιπόν είμαστε μαζί με τον Νίκο και τον Δημήτρη Και κουβεντιάζουμε διάφορα πράγματα Μας έχουν δώσει διάφορες απαντήσεις Πώς γίνεται ναι, η 2025 ε, να κάνεις το κόμιξ, να είσαι κομικσάς ή να ε, δημιουργείς και να παράγεις indie κόμιξ, δηλαδή ανεξάρτητα πέρα από ε, κάποια εταιρεία δεν ξέρω αν υπάρχουν εταιρείες παραγωγής κόμιξ στην Ελλάδα που να, έτσι, κάποιες θα υπάρχουν ε, κάποιες θα είναι και στο φεστιβάλ που συμμετέχετε νομίζω ε, αλλά εδώ τώρα θα ήθελα να πάμε σε κάποια πράγματα που με έτσι με φτιάχνουν κάποιες κουβέντες ε, για όσους θέλουν εγώ θα προτείνω και τα βιβλία του Δημήτρη Ουλή όποιος θέλει να τον ψάξει τον κύριο είναι ένας άνθρωπος ωραίος τρομερός έχει γράψει ωραία βιβλία και αυτός μου έδωσε την πάσα ουσιαστικά και ίσως και σε λίγο καιρό να κάνω και μια εκπομπή ε, με τον Δημήτρη εδώ ε, μιας και έχουμε μία επαφή. Ε, πάμε να το πάμε από το γενικό στο ειδικό. Ε, εσείς πιστεύετε ότι έχουν κάνει καλό αυτές οι μεγάλες εταιρίες; Μιλάμε για τις δύο Marvel, DC, στο, στα Comics. Γενικότερα πιστεύετε ότι έχουν βοηθήσει να ακουστούν ε, ε, περισσότερο. Έστω ε, λόγω του marketing. Αν διαβάζει περισσότερο κόσμο κόσμος κόμικας πούμε από... Εξαιτίας αυτών των ε, δύο. Ε, εγώ θα έλεγα όχι. Δεν νομίζω ότι... Δηλαδή αυτό ότι ακόμα και σουπεριορικά δεν είναι, νομίζω ότι ο κόσμος τρέχει μετά να διαβάσει κόμικς σου... ε, με τον Μπάτμαν επειδή είδε τη ταινία με τον Πάτινς ή οτιδήποτε. <laughs> ε... Ήταν πολύ σκοτεινή δεν φαινόταν. Δεν φαινόταν, καλά. Ε, ναι, δεν νομίζω ότι σπρώχνει το κόσμο στο να διαβάσουν. Γιατί. Ε, δεν δε, δε ξέρω, έχω πολλούς φίλους οι οποίοι τα βλέπουν ασταμάτητα. Κανένα δεν έχει τίποτα τίποτε <laughs> να διαβάσει ένα κόμικ που έχω στο σπίτι, ξέρω Που μπορεί να είναι χάλκι ή οτιδήποτε. Δεν έχει να λέει. Ε, Δεν είναι αυτά τα περίεργα. Ε, εγώ το έχω ακούσει από την άλλη το να δούνε μια σειρά και μετά να διαβάσουν το κόμικ φυσικά δεν θα το τελειώσουν αλλά θα το ξεκινήσουν θα γίνει μια προσπάθεια αλλά αυτό δεν λειτουργεί ποτέ σαν καραμπόλα για να διαβάσουν κάποιο άλλο ή κάποιο εναλλακτικό ή... οτι πάει να πει αυτό ε, να ρωτήσω, τώρα θα ήθελα να πούμε δύο πράγματα για αυτό το υπερηρωϊκό. Γιατί στου περισσότερου τη μάζα, να μου πει γιατί να ασχοληθούμε με τη μάζα. Όχι, έχει ενδιαφέρον και από πολιτική ε, να πούμε δύο πράγματα για το υπερηρωϊκό. Το υπερειοϊκό, όπω πριν, ξεκίνησε για να προπαγανδήσει επεμβάσεις που κάνανε οι μεγάλες δυνάμεις η Αμέρικα σε άλλα μέρη του κόσμου. Με, με, πολλές φορές και με ανθρωπολογικό χαρακτήρα ότι ήρθαν εδώ οι πολιτισμένοι να εκπολιτήσουν του άλλους ή να πολυμήσουμε τις, τα κράτη του διαβόλου και του σατανά και του κομμουνισμού και όλα αυτά τα περίεργα. Ε, και έχουμε μια κουβέντα για το σουπεριρωικό το οποίο ξέρετε τις περισσότερες φορές είναι ένας εναντίον όλων ένας μπορεί να φέρει τη διαφορά και όπως μας ανέλησε και ο Δημήτρη Σουλή στα τελευταία του βιβλία που είναι τριλογία και μπορείτε να τη δείτε είναι το μεσιανικό μήνυμα δηλαδή τα κατάλοιπα είναι το μέτα μπορεί τα παιδιά έτσι να έχουμε πολύ περισσότερους άθρους πλέον άρα έχουν ανάγκη της αναπαράστασης ενός μεσία, ότι κάποιος θα έρθει να μας σώσει από μια κατάσταση, από την κατάσταση της ύπαρξη που ζούμε, η οποία έχει πόνο αφόρητο στο σύστημα που ζούμε, το οικονομικό τουλάχιστον είναι δύσκολο, δεν περνάνε όλοι οι άνθρωποι ευχάριστα, τουλάχιστον όλες τις στιγμές της ημέρα τους και τη ζωή του. και πάντα αναθέτουμε. Θα υπάρχει κάποιος ο οποίος θα σκεφτεί αυτό Θα έχει μια υπερδύναμη Με το μυαλό του θα ελέγχει Και αναθέτουμε κάτι ε, Αναθέτουμε να μας σώσει Εσάς πώς σας φαίνεται αυτό Στο συμπεριρωτικό κομμάτι ε, Μοιάζει με αυτά που Μόλις ε, κάπως σα είπα Ή πιστεύετε ότι Ο κόσμος δεν καταλαβαίνει τους σχετισμούς Και απλά θέλει θέαμα Και ε. να, ε. να... Ε. να καταναλώσει θέαμα ε. Δεν πιστεύω ότι ο κόσμος συνειδητά το καταλαβαίνει. Πιστεύω ότι περισσότερο λέει κάτι για, το, για, για αυτό που ζούμε. Το έχει πει και ο Μούρ, ρε, παιδί μου, ότι, ε, ότι ουσιαστικά είναι άρειες οι ή σούπερ-ήρωες. Είναι οι τέλειοι άνθρωποι, ουμπερμεντς. <laughs> δηλαδή δεν είναι ο Black Panther που είναι μαύρος, είναι τέλειος. Δεν, και εκείνα αυτός που θα μας σώσει, είναι βασιλιάς... Ε, της Ναι, και τα λοιπά. Και, και ίσως δεν είναι τυχαίο το ότι όλοι οι Ινσελς και όλοι όσοι έχουν X, η Twitter, παρομοιάζαν τον Elon Musk με τον Iron Man. Ότι, Φ, ε, δεν το είχα ακούσει, αυτό. Ναι, ναι. ναι είναι ο Άρον, είναι, υπάρχουν και εικόνες AI που φοράει τη στολή ο Elon Musk. <laughs> ε, δηλαδή είναι ο πεφωτισμένο πανέξυπνο ιδιοφυής που φτιάχνει τις φοβερές μηχανές και... Και θα κερδίσεις του κακού που στη χώρα μας, τέλος πάντων. Okay. Ε, ναι, Θε να προσθέσει κάτι. Ε, ναι, νομίζω το κάλυψες. Δεν ξέρω, είναι διαφορετικά όταν διαβάζει κάτι, όταν είσαι μικρός και μετά το μεγαλώνεις. Mm. Άμα το ξαναδιαβάσει το πώς αντιδράς. Το μυαλό σου πώς το συσχετίζει. Ε, νομίζω ο κόσμο θέλει να νιώσει το θέαμα. Αυτό είναι το βασικό. Όταν διαβάζει ένα περιορικό κόμμα είναι οι σκηνεί δράσει. Και εκεί πέρα και όλε οι ταινίε που είναι παραπάνω από τα κόμμα εκεί πέρα εστιάζουν στη, μια, σε μια εντυπωσιακή σκηνή μάχη. Ε, τώρα, το, το πολιτικό πίσω από αυτό δεν νομίζω ότι φαίνεται κιόλα ιδιαίτερα, δηλαδή ακόμα και προσπάθησε με τον Τζόκερ. Και τέτοιου ναι. Δεν νομίζω ότι το, το δείχνουν ιδιαίτερα αυτό. Δεν είναι και ξεκάθαρο. Ναι, ναι. Δεν... Είναι απλά αντιδραστικό στοιχείο. Απλά ε... περνάει άσχημα για δύο ώρε. <laughs> ναι. Ακόμα και αυτοί που είναι έτοιμοι να κάνουν εξέγερση δεν είναι. δεν καταλαβαίνουν ακριβώ γιατί την κάνουν. Είναι πιο πολύ κομμάτι τη μάσα. Απλά λούμπεν, α πούμε, άνθρωποι. Δεν είναι και καλά. κάποιο πρότυπο συγκεκριμένο. Ναι. Ναι, ναι. Ναι. ναι, δεν είναι συνειδητοποιημένοι. Ε, και, και αυτό με τον Batman βασικά έχει πολύ ενδιαφέρον ότι δέρνει κόσμο μέχρι θανάτου χωρί να το σκοντρώνει. Αλλά ποιο κόσμο δέρνει, α πούμε. Ψυχικά στενής, ναι, είναι ψυχικά ασθενή κατά κάποιο Ναι, δέρνει παρείε. Ενώ οι χαρακτήρε δεν είναι έτσι. Ε, ξέρω, ο Spiderman νομίζω είναι κυρίω κάποιο υπερκακό. Δεν θα πολεμήσει κάποιον. Ο φτωχό Peter Parker είναι βιοπαλεστή. Έτσι. Ναι. Αν ναι, και ο Γκρινγκόμπλινγκ είναι κατάλληλα. Ναι, δεν έχει πολλά λεφτά, α πούμε. Από μόνο του. Και είναι παιδί, ενώ θα μπορούσε να κλέβει, ή να... γιατί ξεκινάει σε παλέστρε ναι, στην ναι, ναι, αρχή ναι. ο Spiderman mm. ε, Αλλά εκεί τώρα είναι το πρώτο χαστούκι με τον Άκλ κλασικά το μήνυμα με το Ρίζι <laughs> και αυτά. Τι, <laughs> οκ, okay, γιατί. Ε, ναι, είναι πιο λαϊκό like παιδί, σίγουρα. Ε, και αυτό βέβαια με την τέλεια σύντροφο. Ε, ξέρεις είναι ένα ιδανικό Έχει βέβαια και τα πιο εσωτερικ Δηλαδή π.χ. όπως λέγαμε Βγήκε η ταινία του Craven τώρα Που είναι μια καταπληκτική μαλακία Από ό,τι ακούγεται ε, Εντάξει πραγματικά ε, Και π.χ. το τελευταίο κυνήγι Πώς λέγεται του Craven last... Το κόμικ ναι. Το κόμικ ναι. είναι Magnifique Είναι καταπληκτικό Έχει η bad trip μέσα Που λίγα κόμικα έχουν Δηλαδή να νιώθεις ότι Και να σε έχουν θάψει Δηλαδή είναι ένα πολύ δυνατό αλλά mm -hmm. προφανώς δεν επιλέγουν να δείξουν κάτι τέτοιο γιατί αυτό θα πηγαινε άπατο και θα πάει να δει κάτι ψυχοβγαλτικό ένα bad trip, ο Γκασπάρ Νοέλ θα το ε, θα έχει ενδιαφέρον πάντως να το κάνει αυτό βασικά αυτό να αρχίζουν να παίρνουν σκηνοθέτες ο Τέρ σουπεριήρωες ε, ε, <laughs> <έδω, έδω. νομίζω. laughs> θα υποθέρω. θέλαμε να δούμε το σουπεριήρωα του Λίντς αλλά δυστυχώ τα σέβη σε Εκεί στο άλλο σύμπαν που βρίσκεται. Θα ακουγείται ένας βόμβος και απλά θα κοιτάει από το βάθος του διαδρόμου. Έ, ένας τύπος ντυμένος ξέ, με μάσκα και... <laughs> τα μπορούσε. Θα μιλάει ανάποδα. <laughs> Ε, βέβαια όπως είπες πριν Ο Άλαν Μουρ είπε ότι είναι όλοι άροι Ο Άλαν Μουρ νομίζω είχε πει ότι Εντάξει, οι παιδιά μετά τα παίρνουν τα σοβαρά Τι με σόβρακα είναι ναι. Just man with pants. Ναι. Ε, ναι, μπορεί Σίγουρα είναι ένας τρόπος Διασκέδεσης, ρε παιδί μου Όλοι περνάμε καλά Με, το, με κάτι τέτοιο νομίζω, Απλά... Δεν υπάρχουν και πολιτικά Comics, δηλαδή τα οποία ναι. φαίνονται ότι Καθάρα, κοιτάξτε, οι ιστορίες που αναπαραστεί ο άνθρωπος ξεκ... μέχρι και από τι αρχές τραγωδίες ήταν πάντα κάποιος ενάντια στην, στην τότε εξουσία. Δεν θέλα να θάψουν αυτόν, πάω κόντρα, είμαι και γυναίκα. Ήταν, είχε πάντα, οι, οι ιστορίε είναι πολύ συγκεκριμένε, Δέκα ιστορίες είναι για όλα. Δεν, έχει, δεν υπάρχουν διαφορέ. Ε, υπάρχουν όμως κόμιξ ε, και σειρέ τα οι οποίες είναι πιο ξεκάθαρο το νόημα. Ότι, οκ, okay, υπάρχει κάτι το οποίο έχει ισχύ, ένα καθεστώς ή οτιδήποτε και υπάρχει ένας κόσμος που είναι κόσμος, είναι άτομο, θέλει να πάει αντίθετα σε αυτό, θέλει να φτιάξει κάτι άλλο. Ε, δεν ξέρω. Σκέφτεστε στις κάποιο κόμιξ έτσι που σας... Δηλαδή π.χ. πριν είπαμε εκτός αέρα για το Transmetropolitan που είναι ένα τύπο, ο οποίος είναι λίγο Παναστάτης, είναι λίγα ε, έχει πολλά πράγματα. Ε, μου είχε πει εσύ, θυμάμαι για το preacher, ότι αξίζει, ότι έχει μέσα. Ναι. Ε, ναι, σίγουρα. Το preacher βασικά είναι ίσω πιο εσωτερικό στην Αμερικάνικη κοινωνία. Έχει ένα κομμάτι που εσωτερικάζει πολύ του Rednecks. Ε, και μιλάει για διάφορα ειδικά και. Θίγει διάφορα ζητήματα, είναι και τεράστιο. Ε, Συν το ότι κοροϊδεύει full ε, τη θρησκεία. Γιατί ο χαρακτήρα είναι ένα πάστορο που μπαίνει μέσα του η φωνή του Θεού. Και ο Θεό κυνηγάει να τον βρει γιατί τον φοβάται που έχει αυτή τη δύναμη. Ε, και κάνει και ένα σχόλιο και για τον τύπο Θεού, α πούμε. Ναι, ναι, ναι. Είναι αυτό όπως έχει δημιουργήσει τον κόσμο και δεν κάνει τίποτα άλλο. Δεν έχει κάποια παρέμβαση σε αυτόν. Mm. που και αυτό από μόνο του έχει ένα ενδιαφέρον ας πούμε ξεκάθαρα φιλοσοφικά ναι αλλά σίγουρα, δηλαδή ακόμα και το το Before Vendetta είναι ένα ξεκάθαρα πολιτικό κόμικ και αυτό ο Δημήτρης Σουλής μας λέει ότι είναι καθαρά μεσιανικό γιατί ναι. όπως λέει και ο Νίος στο τέλος του μάτριξ ότι δεν είμαι ένα ξέρεις είμαι δε, είμαι ιδέα και οι ιδέε είναι Αλεξής Φέσλε και ο Βιφορβεντέτα. Στην φάση πλέον δεν είμαι εγώ που είμαι πίσω από τη μάσκα. Στην ταινία όμω, το κόμικ δεν είναι. <laughs> Στην ταινία στη, στο κόμικ τι λέει. Δεν θυμάμαι αλλά <laughs> <laughs> ε, <νομίζω laughs> ότι το, το κόμικ ταινί. είναι αρκετά διαφορετικό στο τέλο. Θα <laughs> ότι ε, στο κόμικ νομίζω αν θυμάμαι καλά τον σκοτώνουν και όταν βγάζουν τη μάσκα έχει καρέ στη σειρά που κάθε καρέ είναι και κάποιο άλλο κατά από τη μάσκα. Δεν σου δείχνει ποτέ το προσωπό του ποιο είναι. Ε, νομίζω ότι είναι σαν να σου λέει ότι θα μπορούσαν να οποιοδήποτε από εμά. Οπότε ξεφεύγει κάπω από το μεσιανικό. Η ταινία δεν. Είναι. Το κόμικ είναι καλύτερο να διαβάζει κόμικ. <laughs> Πάντα αυτό λέω. Ναι. Mm -hmm. ε, κάποια, κά, ποια κόμικ θα προτείνατε εκτό από τα δικά σα που θα πούμε στο τέλο που θα σα βρουνε, έχετε να προτείνετε κάποια σειρά. Δηλαδή. Ε, Σειρά με υπερήρωα ναι. Όχι με υπερήρωα. Με τε... Ναι, με οτιδήποτε. Σειρά... <laughs> Τις που λέγαμε, που δεν είναι δεν ναι, είναι αυτά είναι πιο πολύ, ας πούμε, μια ιστορία πιο συμπάγης, πιο... Δεν είσαι συνέχεια. Okay. Αυτό παίζει και λίγο ρόλο κάποιες φορές, Πια είναι η ιδέα πίσω από τη δημιουργία, μα θες να κάνεις κάτι το οποίο είναι πολύ μεγάλο, η σε συνέχεια που μπορεί να κοπεί ανα πάσα στιγμή παίζει και αυτό το ρόλο του. Και επίση πάντα παίζει και το ότι θε να διαβάσει, Γιατί όπω όλε τι μορφέ τέχνη πιστεύω ότι και στα κόμμικ υπάρχει για κάθε είδο. Δηλαδή υπάρχει ένα κόμμικ για τον καθένα εκεί έξω. Φτάνει να θέλει να τα διαβάσει. Ναι, ναι. Δεν ξέρω, τι θα πρότεινα. Αν κάποιο θέλει κάτι για μένα πιο ελαφρύ αλλά που να είναι και φάνει, θα πρότεινα Hellboy που ήταν από τα αγαπημένα μου πιο μικρό. Που έχει κάποια στοιχεία, superhero, αλλά είναι πιο λαυγραφτικό, horror, δαίμονες. Cosmic horror. Έχει και cosmic, έχει cosmic horror, έχει folk horror, έχει... Μυθολογία πολύ έτοιμο. Τα πάντα, ναι. Θα φέρει το τέλος του κόσμου. Ναι, ναι. Ποιο? Judge dread. Judge dread. Γιατί... Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ το 2008, τα... Η 2000 είναι ένα βρετανικό περιοδικό από όπου ξεκίνησε ο Judge Dredd και πάρα πολλές άλλοι χαρακτήρε. Ε, γιατί κάπω έχει μια πανκύλα η 2000 η 2008, και ο δικαστή Dredd είναι μια παροδία. Είναι πάρα πολύ υπερβολικό μπάτσο, α πούμε. Είναι μια πάρα πολύ υπερβολική μορφή εξουσία και το ξέρω ότι μπορεί... πολλοί το παίρνουν σοβαρά. Ότι γουστάρουμε που δεν είναι την κόσμο Αλλά αν κάποιο το διαβάσετε καταλάβει ότι δεν είναι Δεν τον συμπαθούμε πραγματικά Δεν είναι ως ταλόν, ξεκολλάτε ε, Ναι, δεν είναι ως δεν δείχνει επίση ποτέ το πρόσωπο Δεν ξέρουμε ποιος είναι κάτω από το κράνος Είναι και αυτό ότι όλοι φοράνε μάσκα Όλοι περίεργες Και αυτό είναι σημαντικό πούμε, να ναι. σημειώσουμε Δεν θέλουν να φαίνονται Δηλαδή ακόμα και ο Σούπερμαν που φαίνεται ποιο είναι <laughs> Πάλι καλύπτεται ε, κάπω. Κάνει το κοκοράκι τα μαλλιά και τα γυαλιά. Και <laughs> δεν, το <καταλαβαίνεις laughs> με δεν το καταλαβαίνει μέσα. Δεν το καταλαβαίνει κανένας. Εντάξει, εγώ σίγουρα πάντα ήθελα να μιλήσω, να βρω βήμα να μιλήσω για του αγαπημένου μου εξ μεν, του παιδικού. Το διαφορετικό και ειδικά μετά την αλλαγή που κάναμε μετά την πρώτη ομάδα που είχαν μια γυναίκα από την Αφρική. Έναν mm. πλάχο από τον Καναδά, Νάνο Δηλαδή όλο αυτό το Έναν τιπο με μπλεγούνα, Σε φάση What the fuck Τι είναι αυτοί Και τους θεωρούν και απόκληρου και παρείες Δηλαδή Πάντα με ξύταρε και με εντρίγκαρε το γεγονό ότι προσπαθούσαν να βοηθήσουν τον κόσμο και τρώγανε τη φάπα του αιώνα από όλου. Δεν του έλανε οι άνθρωποι, δεν του έλανε οι υπόλοιποι μεταλλαγμένοι, δεν του έστειλε κανένα εφάστρε. Mm. Και αυτοί, όχι να σα βοηθήσουμε. Εκεί μου θύμιζε λίγο, πιο μετά έκανα και συσχετισμού, ότι μου φαίνεται κάπω το αγαθό του επαναστάτη ή το αναρχικό, ότι ναι, εμεί όλα καλά εδώ, χωρί βία <laughs> να σα βοηθήσουμε. Και τον σφάζουν για πάντα, ξέρω κι εγώ, που γίνεται. Στο ε, ΣΑΚΣΜ είναι μπλε πάντα είναι η καλύτερη. <laughs> αν είναι μπλε είναι πιο διεύθυνος χαρακτήρα. <laughs> ε, από τους γνωστούς μετά από Κουτς, εντάξει, είπαμε. Εδώ από το βαθύ πασόκ του Χαλκ, αν και ο καλύτερος Χαλκ ήταν ο Γκρι, αυτά τα λέμε αυτά. Ε, ή γενικότερα όλα αυτά τα συπεριοϊκά, η π.χ. ο Ντερντεβιλ που έχει... Πολύ ωραία. Ε, έχει κάποιους τόμους οι οποίοι είναι. Μ' αρέσαν δηλαδή. Διαβάζα ναι. και μέχρι σε μεγάλη ηλικία. Το Frank Miller είναι καλό το mm. τώρα. Και εσύ είναι. Και σχεδιαστικά είναι. Ναι, και σχεδιαστικά είναι γάμα Και εσύ είναι έτσι τη εκκλησία ο Ωντερντεβλ. Ναι, βέβαια ο Φρανγκ Μίλλερ είναι και διέντερη προσωπικότητα νομίζω έχει ασχοληθεί με όλα μία ήταν πολεμοχαρή, μιλταριστής τώρα νομίζω κάπου εκεί έχει φτάσει δε, Ναι, είναι ναι. μάλλον ε, στο τελευταίο του είχε βγάλει ένα, κάτι με τον Τραμπ σε ένα, είχε βγάλει ένα Δεν το ξέρω αυτό είχε βγάλει νομίζω ένα Batman, που δεν το ο ίδιος Α, το έγραφε Ναι, το έγραφε και κάπως ο Τζόκερ είναι σαν παροδία του Τραμπ στο... Μπορεί να μην το θυμάμαι καλά γιατί δεν το έχω διαβάσει okay. από τα πράγματα που είδα στο ίντερνετ Εντάξει, είναι περίεργος ο Φρανκ Μίλερ, μια μουστάρια Σπαρτιάτες <laughs> και γι' αυτό μουστάριαμε κι εμείς <laughs> ε... Αλλά εντάξει, μένα το Συνσίτη μου άρεσε από ο Φρανκ Μίλερ Ναι, και εμένα Και, και η Τυρακόσχη να το είχα διαβάσει μου άρεσε Απλά είναι... είναι πολύ καλό σχεδιαστικά, αλλά είναι λίγο, εντάξει, okay. οκ. Ειδικά, ε, η συνειρμή που κάνει τουλάχιστον, π.χ. για μένα το τη που βλέπεις τον κάθε... Ναι, για μας είναι περίεργο, είναι... Όποτε βλέπεις Ματατζίνα, βαράει κάποιον, ναι, έχει ναι. κολλημένο αυτοκόλλητο ναι. με ένα σπαρτιάτη και λες ρε φίλε, όχι. Τώρα ναι. έχουν τον πάνισερ. Άλλη μάστιγα. Πώς έγινε ξαφνικά αυτός... Ε... Ξαφνικά να μου πει, εντάξει, ήταν λίγο ψυχοπαθήσεις, δεν ήταν πολύ καλά το παιδί. Ε, αλλά έχει γίνει σημαία κάπως των, ε, να πούμε, ακροδεξιών. Είναι διάσημο ναι. σύμβολο και όλα οπότε κάπως... Πουλάει νεκροκεφαλή. Ναι, δίνει πάτημα όταν κάτι είναι πουλάει. Όπως και λέγαμε για το Σούμπεραμον πριν, που το χρησιμοποιούσαν έτσι, το σύμβολό του. Ναι, και, και ίσως είναι και αυτή η το ότι ο Πάνης είναι βιτζιλάντη αποδίδουν δικαιοσύνη οπότε είναι ότι όλοι αυτοί που το φοράνε αποδίδουν δικαιοσύνη, ρε παιδί μου ναι. άλλο προ τα που είναι στραμμένοι Οκ Παίνουν στην αξία στα χέρια σου ναι. ναι, ποιον άλλο να θάψουμε Έλα έχουμε επίσης το τελευταίο κομμάτι Από Έχουμε είναι... ένα δεκαλεπτάκι Είναι το, να... το κομμάτι που θάβουμε ναι. στους πριν γιατί είμαστε αναλλακτικοί ναι. ε, Νομίζω, κοίτα σε, τουλάχιστον στην ηλικία μα. Ε, Εννοώντα ότι είμαστε άνθρωποι που έχουμε φύγει από το σχολείο, έτσι, Έχ, έχει τελειώσει όλη αυτή η φαντασμαγωρία, το wow αυτός με τη δύναμη του, άτελικα τελικά όμως αυτός, δηλαδή αυτό το απλό twist τα είναι για παιδιά σχολείου». Ε, όποιος διαβάζει έτσι πιο κοινωνικά πράγματα, σίγουρα πλέον τώρα, τα μπορεί να γελάς. Και εγώ θα γελάσω με τους τώρα με τις ιστορίες τους άσχετα ε, αν ε, το Apocalypse Days είναι τρομερό ή, το, ή όλα αυτά που έχουν βγει τώρα ε, πριν από κάποιο καιρό το πας περιτώσει ε, για τον Batman είπαμε ότι εντάξει, κάποιοι τον λένε ότι είναι εκατομμυριούχος και ψκοτώνει τον ανταγωνισμό σιγά σιγά ε, γιατί σε... ε, κάποια λένε ότι εντάξει και αυτός απονέμει δικαιοσύνη αλλά σου φτώχο διάβολος πάντα ναι ε, Ποιον άλλον, εντάξει, αυτοί πάντω είναι οι πιο γνωστοί νομίζω. Ο Batman, Spiderman ε, ε, είναι οι πιο αναγνωρίσιμοι και ξαφνικά από εκεί που ήταν οι πεταμένοι τη Marvel, οι Avengers. Δηλαδή, εντάξει, μεμονωμένα είχαν μια αξία. Όλοι μαζί σαν ομάδα δεν είχαν βγάλει ποτέ κάτι ιδιαίτερο τώρα μεταξύ μα. Οι West δε, δε, Coast δε. είχαν περισσότερη φάση. Ναι. Αν θυμάστε. Η, Θυμά. Ποιοι ήταν αυτοί, <laughs> εντάξει. Δεν θυμάμαι ε, πια. Είναι πάρα πολύ σομανό. Υπήρχε ο Ultra Monday και κάτι περίεργα τυπάκια. Full 80 ε, ναι, ναι, ναι, 80 Λέμε για την ηλικία μας. Δε, δεν είχα διαβάσει ποτέ ε, Avengers ακόμη και Κοίτα, εγώ με, μεγάλωσα. Η πρώτη μεγάλη ανακάλυψη ήταν ένα τύπο στο χωριό απέναντι που είχε μια κούτα <laughs> με λοχαγό Μαρκ, Όμπραξ <laughs> και μπλεκ. Και ξεκίνησα και διάβαζα ασταμάτητα ότι είχε βγει ποτέ. Δεν είχα επαφή με αυτά που διαβάζανε πριν από μένα, τυραμόλες και μικρό ήρωας και όλα αυτά τα σεραφίνο. Και... Ναι, όλα αυτά είναι ιταλικά, είναι το μεταξύ. Okay. Για τους φίλους μου σου δεν ξέρω, <laughs> δε. <laughs> ε, Αλλά διαβάζαμε, δηλαδή π.χ. η Μάρκη, διαβάζα απελευθερωτικό πόλεμο ενέντες στους, στους Εγγλέζους, mm. των ντόπιων, ντόπιων Αμερικάνων, mm. οι οποίοι ήταν μαζί και με κάποιου Ινδιάνους που δεν είχαν πάει με τους άλλου, με, με, με τους Άγγλους. Ο Μπλεκ ήταν πάλι ένας τυπό με ένα κάστορα. Κάτι και αυτό στο κεφάλι, όπω λέω ο mm. Ήταν απέναντι πάλι, μαζί με τους Ινδιάνου, απέναντι από τους ε, τότε απικιοκράτες, ας το πούμε έτσι. Ε, και ο Ομπραξ ήταν ένας cowboy, αυτό ήταν λιγότερο γνωστός. Ε, δεν... Ήταν αυτά τα μικρά που τη μία σελίδα ήταν, ας πούμε, μια πορτοκαλί. Ναι. Πώς λέγεται αυτό, δεν ξέρω. Αν δεν ξέρω πώς αν λέγεται κάπως είναι ο τύπος ε, Έχρωμο εννοείς ή πορτοκαλί Ήταν ένα δυσέλιδο ασπρό μαύρο Ένα πορτοκαλί Μαύρο τι Δεν κα... ξέρω γιατί Μάλλον για να έχει ποικιλία Δεν μπορούσα να κάνω το έγχρωμα, πούμε για να, <laughs> να έχει ποικιλία Αυτά Η αλήθεια είναι ότι τα διέβαιζε ο πατέρα μου Δεν, δεν τα διέβαιζε Εγώ ποτέ. δεν τα ξέρω Οκ δεν... okay. Εντάξει, τι, τι άλλο έχει πέρασει από τα χέρια μα Που να έχει ενδιαφέρον ε, τι άλλο Να πούμε Οτέ. βέβαια εδώ τελευταίο Ότι σαν ε, ε, Πώς το λένε ε, Έχουν βγει Από τον των ειδών τα κόμιξ Όπως mm. πατεφρίν ναι. κάθε, Από όχι food horror είναι το λιγότερο, Από τα πάντα ε, ναι, ναι. Και αν πάμε και στον ειρηνικό Εκεί απόνες που τα γράφουν και ανάποδα Από πίσω όπως τα μπρος, Έχουν γραφτεί πάλι πιο αρρωστημένες και πιο φαντασία και σε επιστημονικής φαντασίας πάντα αλλά και σε πιο κρυπουλιές και νο νομίζω επειδή και τα κόμικ σαν τέχνη δεν είναι τόσο γνωστή όχι ότι δεν ξέρουν ότι υπάρχει ότι δεν διαβάζει αρκετό κόσμος υπάρχει μεγαλύτερο περιθώριο ελευθερίας ναι, στην έκφραση ότι... δηλαδή μπορείς να κάνεις πολύ περίεργα πράγματα με μεγάλη ελευθερία δεν θα σε περιορίσει κάποιο. και οι άπονη στην ακαλή σε αυτό <laughs> ναι ναι Τόσο καταπίεση ο κάπου πρέπει να βγει αυτό. Ε, ιστορίε από την Κρήπτη, Ναι. Ε, Μου αρέσουν κάποιες αρκετά. Δηλαδή, και σχεδιαστικά είναι καταπληκτικά ναι, είναι, είναι κλασικά, Αυτό το κλασικό στυλ. Που mm. πολλοί που ήταν στο ΜΑΝΤ ήταν και σε αυτά, νομίζω. Στο... Γενικά, όλοι οι ε... στα ίση horror. Γενικά, όλα τα ίση κόμικ έχουν καταπληκτικού σχεδιαστέ. Ναι, ναι, ναι. είναι... ναι. Και κάποιε ιστορίε είναι πραγματικά πολύ ενδιαφέρουσε. Επίσης και οι Άπωνες πάλι έχει πολύ ενδιαφέρον η εναλλακτική του σκηνή. Ναι, ναι. Έχουν πάρα πολύ διαφορετικά πράγματα και σε horror και σε... Δηλαδή ένας που μας αρέσει πολύ και στους δίνουν ο Κάγκο, που είχε έρθει πρόσφατα στην Ελλάδα. Χόρορ ε, θε, θεωρείται. Χόρορ, κωμωδία είναι πολύ Αλλά περίπου. είναι πάρα πολύ περίεργο. Ναι. Δηλαδή... Νομίζω μου έχουν δώσει από αυτόν έναν που όλο το, όλο το κόμιξ είναι ε, μοριακό, έχει μικρό κόσμο και είναι όλο, δεν έχει κανένα, δηλαδή είναι η κίνηση μια μπάλα ε, μικρομοριακά και τέτοια πραγματική είναι όλο Ποιο είναι αυτό, μπορεί να μην είναι και δικό του, αλλά ποιο είναι, είναι αυτό, μπορούμε να βρούμε Θα, θα, θα σου στείλω, θα στείλω, δεν έχω ε, Όχι, στο Star Trek είναι full περίεργο, δηλαδή στο Dementia 21 είναι μια στραπή μιας ε, νοσοκόμας που προσέχει ε, ηλικιωμένους και π.χ. έχει μια ιστορία που οι ηλικιωμένοι φοράνουν μασέλες οι οποίες ε, παίρνουν δικιά τους ε, σκέψη είναι ρομπότ μασέλες και αρχίζουν και πολλαπλασιάζονται βγαίνουν από τα μάτια τους από... και ελέγχουν τους ανθρώπους αριστούργη και απόλυτη ελευθερία πάλι. Πο ναι. Δεν μπορεί να το κάνει αυτό, ας πούμε, και δεν σκέφτεται τόσο το κοινό και που απευθύνεται. Αυτό είναι μαγικό, είναι πολύ ωραίο. Ναι, ναι, ναι. Δεν αυτοπεριορίζεται και ο ίδιο, δηλαδή. Οκ. Okay. Ε, κάποιους άλλους από ελληνικές ανεξάρτητες εκδόσεις που σας αρέσουν και που σας αρέσει και θέλετε να προτείνετε μια δουλειά του... Κανένας, εμείς είμαστε καλύτεροι, γιατί like, ξέρουμε <laughs> <laughs> τους μισόλους. Ε, πες εσύ. Φω, εντάξει, θα πω, θα πω την πέχρα τα παιδιά. Εντάξει, θα το λέγαμε. Εντάξει, θα το λέγαμε. Ναι. Ε, την πέχρα τα παιδιά ε, του Zombie Cake, που είμαι και εγώ μέσα. <laughs> <laughs> <laughs> Όχι, δεν είμαι, εντάξει. Ε, που κάνουν μια ανθολογία με μικρές ιστορίες... Ε, το κάθε τέφος είναι θεματικό, το ένα είναι τρόμο, το άλλο είναι περιορισκό και τα λοιπά και κάποια είναι έτσι πιο πειραματικά από όλα και κάνουν ωραία δουλειά, εντάξει, θυμίζει πολύ underground ή όλη αισθητική και είναι ιδιαίτερη, εντάξει, νομίζω ξεχωρίζει. Από τη σκέψη μέχρι την εκτέλεση είναι ξεχωριστό. Τώρα, είναι σαν να αρχίσουμε να λέμε του φίλους μας. Ναι, μετά έτσι θα πάει. Ποιο άλλο. Right. Πάντα ερχόμαστε να ξεχάσω κάποιον. Θα πω στον Ανέστη που είναι, που είναι δίπλα μου στο Pop Culture Festival <laughs> τώρα. Για να χαρή. Πώς κάνει γεμάτα κόμικ με μήγες και <laughs> δάση. Mm. <laughs> με τη φύση, με μαντάρια. Ναι. Πολύ αργή εξέλιξη. Είναι φοβερά. Ε, είναι αυτό ότι θα ξεχάσω κάθε Είναι αυτό που είναι ε, αυτό, ε, με και τη δεν μουσική. μπορώ να Είναι όπω με τη ε, μουσική είναι... που έπρεπε να επιλέξουμε τα Είμαστε... πιο δύσκολα ερωτήματα. Είμαστε θα... κλίκα μα, δεν θα πούμε κανένα ε... Ναι, επίση για να... για να επιλέξουμε την κομμάτι θα παίξει σε αυτή την εκπομπή μα, παίρνει περισσότερη ώρα από το να σκεφτούμε τι... τι θα μπορεί να λέγαμε ναι. εδώ πέρα. Πραγματικά. Χωρί λόγο τότε. Αφιερώσαμε ώρα. περισσότερο χρόνο από ό,τι έπρεπε. Και το συζητούσαμε να μην είναι και τα ίδια, α πούμε. Ε, ποιος άλλος? Ε, ψάξω ονόματα τώρα να αρχίσουμε Στο διάδρομο ε, Θα είναι στο fest Είναι άπειρο. Ε, ναι είναι, έχει πάρα πολύ κόσμο και στο festival Είμαστε έχει 150 σχεδό... 140 σχεδόν 140 άτομα Οκ okay. Μ' αρέσουν οι δυοίες τη Πιάτσικο Είναι μια κοπέλα που κάνει ιστορίες με συσκευέ που μιλάνε ναι είναι γαμάτες ε, είναι, είναι πολύ γλυκούλες Τις κοσοσκευές Ωραία ε, Λοιπόν, άρα ε, Φτάνοντας κάπως στο τέλος Εκτός από τις ευχαριστήσει Και αυτά που θα τις ξαναπούμε Να πούμε ότι σας βρίσκουμε στο, Για δεύτερη τρίτη φορά Στο Pop Culture Festival Στο Εκθεσιακό Κεντρό Περιστερίου Το οποίο θα είναι μέχρι και την Κυριακή ε, Εκεί σας βρίσκουμε. Ε, και σήμερα θα κληρώσουμε εδώ, οποίο πει ότι σας άκουσα στον Παρία, θα πάρει τώρα μια υπογραφή Τι, στον πράτσο. Στο Α, ναι, αυτό εντάξει, αυτό το δίνω. Άμα θέλουν κόμμα και με έναν Στο τραβώς. μέτωπο. Ε, σας βρίσκουν εκεί, βρίσκουν τις δουλειές σας και γενικότερα ε, εντάξει, δικτυώνονται, βλέπουν και άλλες δουλειές. Από ό,τι μου λέτε, θα έχει πάρα πολύ κόσμο, θα έχει και κάποια... Θα έχει live, θα έχει και live μουσική. Θα έχει ανθρώπου που έχουν έρθει από όλα τα μέρη του κόσμου για να δείξουν τι δουλειέ του. Διάφοροι, πώ μου είπατε, γνωστοί, τύπο αυτός που έχει κάνει τα από το. Ο Γκλεν το... Φάμπρι. Το Πρίτσερ, ναι. Που έχει κάνει τα το του Πρίτσερ. Ε, Ένα που μου αρέσει πάρα πολύ σχεδιαστή, ο... ο Μαφουντ. Που είναι πολύ ιδιαίτερο το στυλ του. Ε, ο ο Έρικ ναι, που κάνει φουλ ψυχαδελικά κόμικ, το ΣΠΑ. Αυτούς μπορούμε να τους πούμε, δεν μας ξέρουν. Ναι, ναι. <laughs> ε, και ο Χίγινς που έχει κάνει το coloring στο, <laughs> στο Watchmen και στο το αρχικό Killing, <laughs> Killing Job. Ναι. Το αρχικό. Οκ. Okay. Ωραία. Λοιπόν, είπαμε διάφορα. Μάθαμε για τους κομιξάδες. Ακούσαμε πράγματα. Παιδιά, ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα. Εμεί ευχαριστούμε. <laughs> <σχέστημα. laughs> Ε, ήταν χαρά Και θα τα ξαναπούμε σύντομα Ή σε κάποιο fest ε, Ή μέσα το από τι δουλειέ σας Το καλύτερο μπορείτε να κάνετε Είναι να γνωρίσετε μέσα από τις δουλειές του ανθρώπους που μόλις ακούσατε ε, Δοκιμάστε στο fest Ή γενικότερα όπως είπαμε Στις πληροφορίες εκπομπής Είναι μέσα τα social Για να επικοινωνήσετε Για να προμηθευτείτε μια δουλειά Κάντε το δεν έχετε να χάσετε τίποτα γιατί όπως είπαμε ο, αυτή η τέχνη και αυτή η διαδικασία έτσι είναι εντελώς ε, είναι μια έκφραση των ανθρώπων και όπως λέμε πάντα η έκφραση όταν εκφράζεται κάποιο ελεύθερα απελευθερώνεται περισσότερο. Άρα γενικότερα προτιμήστε ε, ανθρώπους που κάνουν τις δικές τους δουλειές και λένε τις ιστορίες τους παρά τις δουλειέ που είναι κόμμενες και ραμμένες στους θέλουν οι εταιρείε παραγωγής και τα προϊόντα. Ευχαριστώ πολύ. Ακολουθεί η εκπομπή Sci-Vibes σήμερα. Είναι εδώ στο στούντιο ήδη. Έχει έρθει να παίξει ε, μουσικάρες, ηλεκτρονικές ψυχεδέλειες. Σε τι τέμπο? Σε site techno techno <laughs> ok. Λοιπόν, Δημήτρη, Νίκο, thank you. Thank you. Η Ευχαριστώ. κομπή Ευχαριστώ. θα ανέβει στο Mix Cloud, θα σα τη μοιράσω. Και ραντεβού στα έδρανα των φεστιβάλ. <laughs> Εντάξει. Ραντεβού στα κομιξάρικα. Ραντεβού στα κομιξάρικα, όπω θέλετε. <laughs> ε, κάποιοι λέγανε στα γουναράδια, εμεί τα κομιξάρικα. <laughs> Εντάξει <τέχτε> να κάνουμε. <laughs> λοιπόν, τελευταίο κομμάτι το έχετε επιλέξει. Πάμε να τα ακούσουμε και κλείνουμε έτσι. Γεια σα.